Όπως καταλαβαίνετε εδώ, δεν δε σ' αφήνουν να γιάσει. Θε να ξεκινήσει την εκπομπή σοβαρός, να πεις πέντε πράγματα, έχεις το, το Δημήτρη Καζάκη επέναντί σου, έχεις και τη Γιώτα εδώ, τα λένε μεταξύ τους, μου λένε διαφοράς τέλο τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε Στου 90,6 στον ArtFM, εκπομπή ΑΕ, ε, λέμε να φορέσουμε τώρα τη το σοβαρά μας. Ε, με αυτά που συμβαίνουν αν και με αυτά που συμβαίνουν μάλλον τα αστεία μας πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί πολλά ανέκδοτα έχουν μαζευτεί αυτές τις μέρες πόσο μάλλον σήμερα με αυτές τις δηλώσεις που ακούμε το πρωί <χω> νομίζω το μεγαλύτερο ανέκδοτο είναι ότι τελικά τη Δευτέρα Όποιο πίστευε ότι θα πάρουμε χρήματα, μάλιστα ο κύριο Σαμαρά είχε πει ότι θα πάρουμε μόνο 31,5 θα πάρουμε και περισσότερα. Λέγαμε για 41. Γιατί είχαν αρχίσει οι μικρομεσαίοι και διάφοροι άλλοι, σου λέει εμεί δεν θα πάρουμε τίποτα, θα πάνε όλα στι τράπεζε κλπ. Οι προμηθευτέ και γενικότερα. Οπότε ο κύριο Σαμαρά να του καθησυχάσει, του έλεγε ότι θα πάρουμε και περισσότερα. Άλλο ο κύριο Τουρνάρα που λέει πάντα την αλήθεια. Μα είπε σήμερα ότι αυτό που περιμένουμε εμείς την δεύτερη είναι πολιτική Μια δήλωση. δήλωση. Αυτό βρε παιδιά. Ε, κοίταξε να σκάτει, ως σύλλογος τις δηλωσίες ε, περιμένει. Δηλαδή, ναι. είναι στη φύση του το ανθρώπου. Λοιπόν, το σημαντικό δεν είναι αυτό. Δεν δηλαδή ψηφίσανε όλα το... αυτά τα μέτρα για τη δήλωση. Ναι, ψηφίσανε. Ναι. Λοιπόν, κατά χειρόνια ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε. Σωστά. Καλακάστη και, και το το φ αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, δεν θα έχουν κακό, καλό ξεμπέρδεμα. Αυτοί πιστεύουν ότι με το άμσλου που επιχειρείται από του Γερμανού έχουν καθαρίσει. Βεβαίω τώρα τελευταία βλέπω να τρεμοπέζει και το πόδι και το γόνατο. Και το γόνατο και το μάτι το του κ. Σαμαρά. Κύριο. Ναι, δεν οφείλεται στην, στο κακό βίδωμα, Οφείλεται στο γεγονό ότι οι Αμερικανοί mm -hmm. παρεμβαίνουν αυτή τη στιγμή ανοιχτά τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε επίπεδο Ελλάδα. Θυμμαστε που λέγαμε. Ότι περιμένουμε κίνηση των Αμερικανών μετά τις εκλογές Γιατί τους κακοφάνηκε η επιχείρηση Μέρκελ, όπου ήρθε ξαφνικά πήρε τηλέφωνο τη λουλού της, mm. τον Σαβαρά, και του mm. λέει: Έρχομαι, ετοιμάσου. φυλάξου ή ετοιμάσου ή οτιδήποτε. Εφοδία που το λέγανε στο στρατό. Λοιπόν, τέλο πάντων, ε, και ήρθε εδώ πέρα και ω ελουροειδέ τη ζούγκλα, μα κατούρισε οριοθετώντα. Την περιοχή τη? Ναι, το χώρο τη. Λοιπόν, ναι. Εδώ δεν αγγίζει κανεί άλλο. Μπράβο. Λοιπόν, οι Αμερικανοί ε, το σημαδέψαν <laughs> αυτό και το φυλάγανε. Λέει, θέλανε να, να περάσουν οι εκλογέ. Ναι, ε, βέβαια είχαν άλλα ζητήματα και σου τώρα θα σε λοιπόν, φτιάξουμε εμεί. Προσέξτε τώρα τη γενικευμένη επίθεση που δέχεται η, η, η κυρία Μέρκελ. Πρώτο, τα δημοσιεύματα. Mm. Τους λέει, το Economist βγαίνει yeah. σήμερα, το Σάββατο λέει Don't do it. Δηλαδή μην το κάνετε. Τι να μην κάνουν mm -hmm. να μην συνεχίσουν την ίδια πολιτική με την Ελλάδα. Με την Ελλάδα. Δεύτερον, παρεμβαίνουν χοντρά στο σημερινικό της Γερμανίας ε, βάζοντας στη σέντρα τη γερμανική κυβέρνηση λέγοντας ότι έχει χρεοκοπήσει η οικονομία της. Η δίμοι είναι χρεοκοπημένοι. Οι τράπεζες, γερμανικές τράπεζες με εξαίρεση τι δυο μεγάλες είναι χρεοκοπημένες mm -hmm. και έτσι προετοιμάζουν το έδαφος για υποβάθμιση από του οίκου ανοχή, ε, αξιολόγησε ε, εννοώ. Αυτού του ε, κυρίω ναι, και τη γερμανική οικονομία. Τρίτο επίπεδο. Παρεμβαίνουν πολιτικά, λέγοντα το εξή, πολύ απλό, λέγοντα ότι η ευρωζώνη ή θα μετεξελιχθεί σε χαλαρή συνομοσπονδιακή ευρωδολαρίου ευρω-δολαρίου mm -hmm. ή θα πάψει να υπάρχει. Ανοιχτά έτσι. Το θέμα του δολαρίου κράτησε. Το κύριο Καμένο σήμερα έκανε μία δήλωση σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που είχε συνέντευξη. Και έλεγε ότι να έχουμε το δολάριο στι συναλλαγές μα ε, τι εξωτερικέ. έτσι, oh, ως Ω νόμισμα. Λοιπόν, <κυρ> αυτό μπορεί να το αποφασίσει αρκεί να έχει εθνικό νόμισμα. Ναι, δεν μπορεί να έχει ευρώ και να έχει δολάριο σε εξωτερικέ συναλλαγές. Γιατί πολύ απλά τη διαφορά θα την επομιστεί εσύ, τη λόγω τη διαφορά νομίσματο. Δεν μπορώ να καταλάβω, και Ο κ. έχει οικονομολόγου να το συμβούν, γιατί ο ίδιο δεν έχει ιδέα. Έχει ανθρώπου να το συμβουλεύουν. Ή πετάει εδώ, του κατέβει στην κεφάλαιο και πίνει. Δηλαδή, εντάξει, δεν σέβεται τον κόσμο του. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί το Σερί, μιλάμε για ναι, Αμερικανού. Ναι, ναι, ναι. ε, η πεταει το του κατεβει στην κεφάλι και πινει δηλαδη ενταξει δεν έχει μόνο ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Ανατσουτσουρώθηκαν και οι Γάλλοι, ανατσουτσουρώθηκε και ο Κάμερον. Ναι. Ξέρετε, τα πρακτορία των Παρελή... Αμερικανών μέσα στο, στην Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, απέναντι στην Μέρκελ. Εδώ έχουμε και την παρέμβαση των Αμερικανών και σαν ανοιχτά στα πολιτικά πράγματα τη χώρα, ενισχύοντα την εσωκομματική αντιπολίτευση του κ. Σαμαρά. Ξαφνικά ανατσουρώθηκε ο χοντρούλι του Λαβρίου, ε, αυτό, και θα πανέλθει και τα κολοκύθια με τη ρίγανη, δεν έχει σημασία, απλά να τρομάζει ο Σαμαρά. Λοιπόν, και το δεύτερο, και φυσικά, το CNN μας ανήκει ότι έχουμε έναν χαρισματικό νέο ηγέτη στην Ελλάδα. Το μάθαμε από το CNN. Έλα, ποιο είναι. Πριν, ο κύριος, ο κύριος Τσίπρας Και μάλιστα Τσίπρας το ρηπορικό ρε είναι Βεβαίω για την Ελλάδα και λέει ένα χαρηματικό νέο άνθρωπο, που βεβαίω είναι η μεγάλη επαγγελματική επιτυχία, α, αποτυχία. Αποτυχία θέλω να πω και να τονίσω του Λάρι Κίνγκ. Και του Πρετετέρου, ο οποίο το γεγονό ότι είναι στην Ελλάδα δεν το έχει ανακαλύψει. Αλλά το ανακαλύψει και ο Σιλόν. που θα το ανακαλύψει. Θα το ανακαλύψει και ο Πρετετέρου. Λοιπόν, <laughs> αφού το, <laughs> αφού το <laughs> ανακαλύψει και ο σκέφτεται σοβαρά τώρα στο το λέω δηλαδή ειλικρινά έχουμε αποκλειστή πληροφορία, ναι. σοβαρά να επανέλθει στην ενεργό δράση για να πάρει συνέδριο από τον κύριο Τσίπρα μια τελευταία συνέδευση και δεν είναι 5. δυνατόν να κλείσει την, την καριέρα του σε αυτόν τον κόσμο mm. την πορεία του θα έλεγα σε αυτόν τον κόσμο γιατί είναι κάπου 98, 102 405 δεν ξέρω πόσο είναι λοιπόν mm. ε, να κλείσει την ε, πορεία του σε αυτόν τον κόσμο στον, ε, στα εγκόσμια θα έλεγα Χωρί να πάρει από τον χαρισματικό νέο ηγέτη της Ελλάδας. Προς Θεού. Το εντάσεις όμως αυτό παρατηρώ, το τελευταίο, στα χτυπήματα της Αμερικής, κατά της Γερμανίας. Να. Λοιπόν, το επόμενο διάστημα Ας να ναι. περιμένουμε πολιτική αποσταθρωπή στην Ελλάδα προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ. Από τους Αμερικάνους επεφθείς. Να. Και θα δείτε τα τσαλιμάκια που θα κάνει και ο Γ. Τσίπρας προκειμένου να είναι υπέρ, να βγει πρωθυμπούγος. Λοιπόν, να δούμε τώρα πού είναι η παγίδα, το δόκανο. Για πάμε να δούμε τώρα ναι. τι θέλει η Αμερική. Λοιπόν, οι Αμερικανοί καταρχήν... Γιατί θέλουν... δεν θέλουμε ούτε αυτού, εμείς, αυτό είναι το Φρα... θέμα μας εδώ. Προφανώς, βέβαια, Σαφώ. <laughs> δεν έχουμε να επιλέξουμε προστάτη ή τα βαντζή. Φραντσί. θέλουν να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα. Πρόσεξε, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι το εξή. Ότι και οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί... Θέλουν την μετεξέλιξη της, Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης και δι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν, εν γένει, σε μια ομοσπονδιακού τύπου συνένωση κρατών όπου οι ισχυροί θα έχουν το πάνω χέρι με ρευστοποιημένες τις διακρατικέ σχέσεις. Τα δε αδύναμα, αδύναμα μέλη θα υποστούν anschluss όπως το λένε οι Γερμανοί ή απεικιοκρατική ενσωμάτωση θα μπορούσαμε να το πούμε και στα Κυριακά από την σκοπιά των Αμερικανών Δηλαδή θα χαθούν τα μικρά μέλη. Κάπω δεν το θέλουν και οι Γερμανοί. Το ίδιο θέλουν το και η Αμερικανική. Ίδιο. Το, ίδιο το θέμα θέλει. είναι ποιο θα είναι κυρίαρχο αυτό το Άμπρα. παιχνίδι. Έτσι. Πα, να το πω, Το θα... ίδιο παιχνίδι ποιο θα είναι κυρίαρχο. Ναι, Ακριβώ. Και ποιε τράπεζε ή το πιο τραπεζικό σύστημα Α, θα έχει το πάνω χέρι αυτή τη μεγάλη κότα που θα κάνει χρυσά αυγά, σκοτώνοντα στου πολίτε τη. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Και πώ το ευρώ θα δεθεί με το δολάριο και δεν θα παίζει τα δικά του παιχνίδια προς όφελος της γερμανικής οικονομίας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό λοιπόν, είναι που επιδιώκουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί, βέβαια, συσχύνουν με, με την Ευρώπη, που, σε με την Γερμανία που ε, λοξορπητάει πολύ έντονα. Ενώ οι Αμερικανοί θέλουν να στραφεί η Ευρώπη δυτικά, mm -hmm. κυρίως ε, διαμέσου του Ατλαντικού. Με την ναύτα ή τι ελεύθερε οικονομικέ ζώνε στην Αμερικανική Ήπειρο ή και διαμέσου τη Αμερικανική Ήπειρου και με την Κίνα και με τι εφεδρείε δηλαδή των Αμερικανών στην Ασία, mm -hmm. οι Γερμανοί κοιτάνε ανατολικά προ τη Ρωσία και κυρίω τι χώρε τη Κεντρική Ευρώπη και των Βαλκανίων. Εκεί θέλουν να επεκτείνουν τον άξονά του μαζί βεβαίω με την προσάρτηση των οικονομιών που μπορούν να κάνουν μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η στρατηγική του. Η διαφορά ποια είναι. Η διαφορά είναι ότι η αμερικανική, η η απεικιοκρατική τακτική είναι χαοτική, μπορεί να χτυπάει σε πάρα πολλά επίπεδα ανα πάσα στιγμή ναι. και ταυτόχρονα να γεννάει μέσα στο εσωτερικό των χωρών μέτωπα, όπω θα γεννήσει και στη Μέρκελ τώρα, πάνε για εκλογέ αυτοί. Σουστά, θα ε, δει ε. τι έχει να γεννήσει χρησιμοποιώντα ε, το Δημοκρατικό Κόμμα και το κοντίθιο, το αδελφό κόμμα Α, του ναι. κ. Τσίπρα. Ναι. Θα του χρησιμοποιήσει για να, για να μπλοκάρει και να εγκλωβίσει τη Μέρκελ. Ναι. Λοιπόν. Ε, Δεν δε θέλει τους χριστιανοδημοκράτε να χάσουν Απλά θέλει να εγκλωβήσει Έτσι ώστε να μπορεί να είναι πιο Πιο ελεγχόμενη Σε Λοιπόν Η συνέχεια του ζήτημα του Η Γερμανία Προχωράει με πιο παραδοσιακό τρόπο Με τον ίδιο τρόπο που Αναπτυσσόταν η ναζιστική Γερμανία Με όρους Ράιχ mm -hmm. Λοιπόν yeah. με μια διαφορά Τώρα μπορεί και το κάνει με οικονομικού όρου, κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει Εκείνη την εποχή. εποχή των Ράιχ. Είτε του, προ, είτε του δεύτερου, του καιζερικού Ράιχ, είτε του χιτλερικού Ράιχ. Δεν μπορούσε να το κάνει με αυτού του όρου τότε. Σήμερα μπορεί με του οικονομικού πρωτίστω όρου. Mm -hmm. Λοιπόν, μπορεί να κάνει ανσλου με οικονομικού όρου, να απορροφήσει. Γι' αυτό και όλα καταστρέφεται, αποδομείται το ελληνικό κράτο. Σημεία εδώ να θυμίσουμε ότι τόσο ο όσο και ο λογοδοτόπουλο. Ναι. Στι απολογίε του, ότα, στις τους, όταν το στήσανε στο δικαστήριο δοσυλλόγων, που αμήν και πότε να δούμε όλου και του σύγχρονου δοσύλλογου να περάνε, όχι σε δύο δικαστήρια, σε πραγματικά λαϊκό δικαστήριο. Ναι. Λοιπόν, ε, είπαν το εξή, ότι εμεί προσφέραμε υπηρεσία στο, στο έθνο, διότι κρατήσαμε σε συνοχή τον κρατικό μηχανισμό σε συνδίκε κατοχή. Και σε αυτό δεν είχαν άδικο. Βεβαίω ξεχάσαν να μα πούνε ότι τον κρατήσαν σε συνοχή για να τον βάλουν στην υπηρεσία του Γερμανού κατακτητή. Βεβαίω οι δικαστέ το θυμόντισαν και το στείλανε ναι. σε θάνατο, αλλά μετατράπηκε μετά η ποινή σε ισόβια και τα γνωστά. Και τότε, ναι, όπω καταλήγουν συνήθως. στη ναι, αυτή. Λοιπόν, το, ερώτημα, το, το ζήτημα είναι σήμερα ότι αυτό δεν επιτρέπεται σήμερα από του Γερμανού κατακτητές. Δεν επιτρέπεται. Το κράτο αποδομείται για να απορροφηθεί από την περιφέρεια από την... και για όλους αυτούς τους μικροαστούλιδες χαζοβιόλιδες που θεωρούν τον εαυτό τους Ευρωπαϊκό πολίτη θα ήθελα να τους πω όποιος νομίζει ότι απο... απορροφώντα την Ελλάδα η Γερμανία δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά μια νέας καλσρούη ή ένα νέο μόναχο που θα πίνουν την πίρα για πίρεν πίρεν <laughs> και κάτι τρεις μαλακίες <laughs> θα ήθελα να τους πω συγγνώμη για την ναι, Ελλάδα δεν γίνεται λοιπόν θα ήθελα να τους πω να κάνουν μια βολτίτσα πριν, ονειρευ... πριν ονειρευτούν στις περιοχές της, ανα... της πρώην Ανατολικής Γερμανίας για να δουν τα 8.200.000 πρώην Ανατολικούς γε... πολίτες ε, της πρώην πολίτες Ανατολικής Γερμανίας οι οποίοι είναι ισότιμοι πολίτες και δί δι... Γερμανοί. Γιατί όταν σου λένε αυτοί δεν με νοιάζει να είμαι στην Αθήνα ή να είμαι στην Καρζούη ή, ή στο Μόναχο Δεν έχουν αντιληφθεί πολύ στοιχειώδη πράγματα Δηλαδή ότι πάμε για δούλοι εκεί Τώρα αν αυτοί πιστεύουν ότι αυτοί δεν θα είναι δούλοι Θα είναι όλοι οι υπόλοιποι αλλά αυτοί θα είναι σέμπρι επάνω στους δούλους Όπως οι σιωνιστές λειτουργούσαν ως φύλακες για τους κρατούμενους Εβραίους Έτσι. Mm. Και κάνανε τη δουλειά των Αζίων Λοιπόν, και μετά τους φτιάξανε και τους έφτιαξαν για το σιωνιστικό κράτο ω σιωνιστική φυλακή κατά τα πρότυπα των αρστικών φυλακών. Λοιπόν, αυτοί έτσι πιστεύουν ότι πάνω στον ελληνικό λαό θα επικρατήσουν αυτοί, θα πουλήσουν το μάρι του στον κατακτή και θα. Οπότε γιατί να μην είμαστε είτε Βαυαρία είτε Ελλάδα, το ίδιο πράγμα. Ναι, είναι... ναι. Λοιπόν, κάνει. για αυτό σα λέω ότι και επειδή, κοιτάξτε να δείτε, κατάλυση του ελληνικού κράτου, τα λέγαμε και χθε και στα νομικά, το συζητήσουμε για πολύ πιο αναλυτικά <ΣΣΣ> σε χώρμες μέρες σημαίνει ότι αφήνεις ελεύθερο τον ελληνικό λαό με βάση τις ε, ε, διεθνείς συμβάσει να δημιουργήσει αντιστασιακό κίνημα ακόμη και με τους όρου που έτοκανε παλιά στην παλιά κατοχή <ΣΣ> και τότε μάγκε, όσοι δοσύλλογοι για να είστε εδώ θα είστε νόμιμος στόχος της αντίστασης να τα ξέρουμε αυτά, να τα λέμε γιατί και στην αντίσταση που υπάρχει στο Ιράκ σήμερα α, οι, οι πατριώτε mm -hmm. που κάνουν αντίσταση mm -hmm. ανεξάρτητα τώρα αν είναι μουσουλμάνοι είναι, mm -hmm. ή τι μουσουλμάνοι είναι και δεν ξέρεις μας ενάντια στην αμερικανική κατοχή ή στην αμερικανόφερτη κατοχή έχουν νομιμοποιημένου στόχους όλο το σημερινό πολιτικό σύστημα του Ιράκ συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων κομμουνιστικών κομμάτων του Ιράκ η οποία βεβαίω είναι πάρα πολύ κουμμουνά αδελφά κόμματα της κ. Παπαρία όλοι τους μαξιστικές νημιστές γιατί και επειδή είναι ταξικά κόμματα κάνουν διαδηλώσεις συνοδεία εταιριών μισθοφόρων που τους συνοδεύει γιατί η εθνική αντίσταση των Ηρακινών τους έχει κατατάξει στους δοσίλογους και τους θεωρεί νόμιμους στόχους Μάλιστα Προσέξτε λοιπόν, λοιπόν και εσεί κύριοι ταξικοί που μπορείτε να καταλήξετε από εδώ και μπρο σε ρωτάω όμω το εξή. Βάσει του σενάριου αυτού που ανέφερε. Για τον ρόλο τη Αμερική εννοώ. Ε, Καλό-κακό το θέμα είναι το εξή. Ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνε θεωρούν ότι εχθρό είναι η Γερμανία. Βγαίνει και αυτά τα Όχι, είναι ακόμη χειρότερα. Ναι. Ακούγα τον κύριο Θοδωράκη τι προάλλε, πότε που τον κύριο Παπαδάκη νομίζω. Ναι. Ο άνθρωπο δεν έχει καταλάβει. Βεβαίω, τον ξέρω σε την κατάσταση βρίσκεται, δεν είναι και εύκολο να ενημερωθεί. Αυτή που του κατάρνει ενημερωμένο δεν έχει καταλάβει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν δεν οφείλουν στο ΔΕΝΤΑΦ πλέον, ότι έχουμε υπερβεί το ΔΕΝΤΑΦ και ότι όλα αυτά τα πράγματα κατασκευάζονται στο Βερολίνο και επιβάλλονται διαμέσως ε, Ευρωζώνης mm -hmm. και Ευρωπαϊκής Ένωση. Ναι. Δεν το έχει αντιληφθεί. Ναι. Γιατί μας έλεγε ότι οι γραμμές του ΔΕΝΤΑΦ, αυτό που έχει υποστεί η χώρα και που πρόκειται να υποστεί, Υπερβαίνει τι συνταγέ του. Πουθενά δεν το κάνανε. Δεν φτάσανε σε ίδιο σημείο. Πάει, πάει, <συσχερή> ναι. Θα είμαστε θα ένα ντοκιμαντέρ <σχερή> ε, μελλοντικά από μόνοι μα. Είμαστε λοιπόν, αντικείμενο μελέτη σε τα πανεπιστήμια yeah. αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν σου λέω τώρα. Όλο ο ελληνικό λαό θεωρούν ότι οι Γερμανοί είναι οι εχθροί μα. Είναι αυτοί που θέλουν να κυριεύσουν τη χώρα που, που, που. Δεν φοβάσαι γιατί εγώ το φοβάμαι. Ε, σε ένα λαό που δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία, δεν μπορώ να μετρήσω τα ποσοστά Που πάντως ένα ισχυρό κομμάτι Σου τώρα εγώ δεν είμαι έτοιμος ούτε να πάω να απελευθερώσω τη χώρα μου Ούτε να δώσω μάχες, ούτε να κατεβώ στα πεζοδρόμια, ούτε ούτε ούτε Οπότε α, ωραία, η λύση η Αμερική είναι πιο φιλελεύθερη Θα μα δώσει κάτι, θα ναι. κάνει μια αριστερή ναι. κυβέρνηση Καλά είμαστε εδώ ρε παιδιά. Ναι, αλλά ξέρετε, και, γίνεται... και επειδή θα θελήσει να έρθει και ω απελευθερωτή, ναι. το βάζω εισαγωγικά ναι, ναι, θα καταργήσει και κάποια ναι. κάποια από τα μέτρα, ναι. ξέρει τα πολύ. Αυτά τώρα τι συντάξει, ίσω κάποια από αυτά να καταργήσει και να πάρει όλα τα άλλα. Δεν μπορεί. Δεν είναι εύκολο. Γιατί θα... τι τυράκι θα δώσει. Ναι. Θα πρέπει Κάτι... να προχωρήσει σε πολύ μεγάλη ε, περικοπή ε, χρέου. Δηλαδή οι, Αμερικα... ε, οι Αμερικανοί είναι υποχρεωμένοι. Για να μπορέσουν να κάνουν μια μεγάλη ιστορική κίνηση επανάκτηση της Ελλάδα και σε πολιτικό επίπεδο, κυρίαρχα πολιτικό επίπεδο, θα πρέπει αναγκαστικά να υποστηρίξουν τη διαγραφή χρέου, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, μόνο μερό. Αυτό όμω τεινάζει στον αέρα την Ευρωζώνη. Και οι Αμερικανοί δεν θέλουν να τειναχθεί στον αέρα η με τίποτα. Εντάξει. Γι' αυτό και δεν θα προχωρήσει τόσο πολύ. Οπότε αυτό απαντάμε θέλουν... σε αυτό το ερώτημα που πολύ κυκλοφορεί μερικέ φορέ ότι αυτό είναι ένα πόλεμος, οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να καταστρέψουν την Ευρωζώνη. Όχι, ε. τίποτα από όλα αυτά γιατί αν ήθελα να καταστρέψουμε την Ευρωζώνη είναι η ιστορία μερικών δευτερολέπτων. Να του καταστρέψουμε. Ολοκληρωτικά να εγκρίνουμε το σύμπαν. Να μην είναι τίποτα όρθιο. Λοιπόν, μερικά δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε τι κάνανε αυτή τη στιγμή σε πίπεδο αγορών. Mm -hmm. Ξεκινήσανε μια ελεγχόμενη πτώση κερδοσκοπικού τύπου στις, Wall, στη Wall Street και τώρα έχει πάρει παραμάζωμα όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε ανεξέλεγκτη πτώση. Τρέχουν οι Ευρωπαϊκοί Τρικοί Τράπεζα και προσεύχεται στο Θεό, προσε... θεό τη, δηλαδή, δεν mm -hmm. έχει καμία σχέση <laughs> με, τον <laughs> αληθινό, <laughs> με τον θεό. <laughs> <laughs> λοιπόν, με το Θεό τη, στο Μαμονά δηλαδή, να, να προλάβουν να κλείσουν τα χρηματιστήρια σήμερα mm -hmm. πριν ε, ε, ξεπεράσουν τα leaning down, δηλαδή πριν πάνε σε κράγ mm -hmm. <laughs> Και ελπίζει μέσα στο Σαββατοκυριακό να πάρει μέτρα τέτοια, ώστε Δευτέρα να μην συνεχιστεί αυτή η καταστροφή, ενισχύοντα κατά κύριο λόγο, βάζοντα μάλλον τι Ασιατικέ Τίγρε ή τι Κεντρικέ Τράπεζε στην Ασία με τα, τα τεράστια αποθεματικά των ευρώ, mm -hmm. να ρίξουν χρήμα στην αγορά, ώστε να μπορούν να στηρίξουν στην, uh, τα χρηματιστηριά του. Και αυτό είναι Αμερικανική. Αμερικανικό λαό. Ε, και εξήγησα το λίγο το παιχνίδι αυτό. Γιατί. Το Αμερικα... αναφέραμε λίγο χθες και είχαμε πει οι καλά... Οι Αμερικανοί το... τι κάνανε, τι κάνανε, στήσανε μια, ένα, ένα παιχνίδι προσδοκιών. Να. Λοιπόν, η προσδοκία ήταν, το, το στίχημα ήταν Ομπάμα στις εκλογέ. Και τι κάνανε, όλο το χρόνο, όλο το διάστημα, παίζανε με το ένα πάνω ένα κάτω ρόμνιμπο Ομπάμα. Να. Αυτό δημιουργούσε αντιφατικές προσδοκίε μέσα στι αγορέ. Και αυτοί που θέλανε να τις δημιουργήσουν αυτούς, αγοράζανε τρελά στα αμερικανικά κρεματιστηρία. Εντάξει, Μάλιστα. ξέροντας πολύ καλά ότι θα βγει ο Ομπάμα, γιατί γιατί το ζειναστημένο το παιχνίδι. Από την αρχή ήταν Δεν λέγαμε ότι θα κάνουν ακόμη και χειραγωγούμενε εκλογέ να βγάλουν τον Ομπάμα. Καταρχήν είναι πολύ περίεργο το γεγονό ότι δύο μέρε πριν, τρει στι εκλογέ, θα οι δημοσκοπήσει του δείχνανε ότι η χέρια η ίδια. Δώδεκα ώρε πριν. Τελευταία ε, δημοσκόπηση. Δεν ξέρανε ποιο έχει κριτή, μια μονάδα λέει, πάνω, πάνω, ο ένα ή ο δεύτερο. Και, και, και, και, πούμε... και βγήκε με πανηγύρια Άμπρα. και χαρέ. Ε, ήταν στημένη η ο δευτερο και βγηκε πανηγυρια και Στημένη. Λοιπόν, ταυτόχο, αυτό το πράγμα μόλις έπεσε, μόλις έκλεισε, κλείδωσε η Νίκη Ομπάμα, αρχίσε η, η, η, η ρευστοποίηση τίτλων. Αρχίσαν ναι. λοιπόν αυτοί που τα είχαν μαζέψει και άρα ανεβάζαν τις τιμές στο χρηματιστήριο και ρευστοποιούν μαζικά. Ναι. Αυτή η μαζική ρευστοποίηση παρέσει ναι. ρόλο του υπόλοιπου και τώρα πλέον ενώ η Αμερική έχει τη δυνατότητα λόγω της τεράστια ρευτότητας που διαθέτει από, το Δημό, από την Αμερικανική ΦΕΝ� Κόβουμε με το λάδι και δεν, Μέργη, και δεν, ναι, αμέ, ρίξουμε, Από το δεν έχει δίπολα. Ε, ναι, ρίξουμε το πρόβλημα Καντάρια, α πούμε. Λοιπόν, και τα απορροφάκια παγκόσμια οικονομία mm -hmm. ακόμη. Λοιπόν, μπόρεσε και συγκράτησε την πτώση. Συνεχίζει η πτώση, αλλά δεν είναι το πρώτο ημερών. Και τώρα έχουν πάρει την ακατάσχετη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και τρέχει τώρα η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πείσει του Αμερικανού να ανοίξουν την την κάνουλα των δολαρίων και για την Αμερικανική και για την Ευρωπαϊκή Ενδική Τράπεζα, προκειμένου να σταματήσει την κατάπτωση, την κατάρρευση. Ναι. Και αυτό είναι ένα από τα μέτρα τη επέμβαση, να το πούμε έτσι. Ναι. Μιλάμε για γενικό, μια επέμβαση. Είναι αυτό το πράγμα που λίγος, πολύ λίγο πολύ περίμενα. Ναι. Και το έλεγα, αφήστε να περάσουν και θα δείτε πώ θα απαντήσουν οι Αμερικανοί. Αφήστε, το έλεγα στι το έλεγα στο. Και εδώ το έχουμε συζητήσει. Ναι. Λοιπόν, γίνεται. Το πού θα φτάσει δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Γιατί είναι και πολύ επικίνδυνε οι συνθήκες το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή η παγκόσμια οικονομία. Είναι ετημόρροπη. Ναι. Είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση δομικά από ό,τι ήταν το 2009. Μετά αμέσως μετά το μεγάλο κράκ. Μετά το κράκ. Γιατί Γιατί έχουμε συρρήκνωση των παγκόσμιων επενδύσεων. Τα κεφάλαια που γεκινούνται ω επενδυτικά κεφάλαια σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώσανε σομα... σοβαρή μείωση. Μάλιστα η παγκόσμια υπηρεσία του ΟΗΕ που παρακολουθεί τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε μείωση, περαιτέρω μείωση αυτών των κεφαλαίων κυρίως στις οικονομίες που είναι οι λοκομοτίβες της παγκόσμια ανάπτυξης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, mm -hmm. η Βραζιλία και αλλού. Mm -hmm. Μειώθηκαν αυτά τα κ που σημαίνει ότι του χρόνου θα έχουμε μεγάλη επιδίωξη στην οικονομία. Να. Έτσι λοιπόν βγαίνει και χθες, βγήκε το Διεθνές Παρατηρητήριο, για το, το, το, η, το, FT, το FTD, λοιπόν, και ανακοίνωσε ότι και δεύτερη χρονιά θα έχει μεγαλύτερη θα έχει στασιμότητα η Ευρωζώνη. Που δεν θα έχει στασιμότητα, θα έχει σοβαρή θα υποχώρηση. Θα έχει υποχώρηση. Άρα μπαίνουμε σε κλιμακούμενη καθ' αυτό ύφεση από κάθε άποψη mm -hmm. στην Ευρωζώνη mm -hmm. η οποία δεν υπάρχει τρόπος να, βγουν, να βγούμε από αυτήν όσο υπάρχει το Ευρώ Φαντάσου πόσο μάλλον να βγει η Ελλάδα Καλούσε τα για την Ελλάδα Έτσι. Τι σκέφτεται η Γερμανία τώρα Αυτό που, δώσανε, που, δώσα, που έγραψε μόλις προχτές η Die Welt Η Die Welt έγραψε το εξή. Λέει γιατί ασχολούμαστε με την Ελλάδα Όταν όλοι οι μεγάλοι δίμοι της Γερμανίας είναι υπερχρεωμένοι σαν την Ελλάδα Είμαστε οι περισσότεροι δήμοι αυτή τη στιγμή είναι στην κατάσταση τη υπερχρέωσης που είναι η ελληνική δήμη. Για πε αυτό, γιατί αυτοί θέλουν να έρθουν να πάρουν του δικού μα του δήμου. Α, ναι, γιατί θέλουν να Περίμενε τώρα. Ε, ναι, ναι, ναι. Περίμενε. Ναι. Πρέπει να μπουν σε επαναδιαπραγμάτευση δανείων με τι γερμανικέ τράπεζες. Να. Η γερμανική κυβέρνηση δεν θέλει να παρέμβει υπέρ τους, με την εννοία ότι αν μπει στη διαδικασία χρηματοδότηση το έλλειμμά του που είναι ήδη εξωφρενικό για τα δεδομένα τη γερμανική οικονομία, θα εκτιταχθεί. Αυτό θα επιδράσει στην ελληνική του κανότητα, mm -hmm. θα μειωθεί ο. Πάει καλή νύχτα αυτή. Γράφει τη γι' Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει να παρέμβει. Mm -hmm. Θέλει όμω να. πρέπει οι Δήμοι αυτοί να επαναδιαπραγματευτούν τα δάνειά του και να τα επαναρρυθμίσουν για να μπορούσουν να έχουν άντληση δανείων. Mm -hmm. Γιατί είναι χρεοκοπημένοι οι Δήμοι. Κάνανε, στο Στασβούργο, αν καλά, πάνω από 40 δήμαρχοι γερμανικών πόλεων κάνουν mm -hmm. διαδήλωση. Πώ γίνεται αυτό, βρε Δημήτρη, αφού μας λένε αυτή είναι μοντέλο εκεί. Δηλαδή, κάθε... Μοντελάκι. <laughs> ε, θέλω να πω ότι εδώ, εντάξει, έχουν πίσω ότι δίμηνε λαμόγια, τα τρώγανε, παίρνανε και τα κοινοτικά κονδύλια άκουσου και τα... είναι χαμός κάτω στη Γερμανία. Στη Γερμανία και σκεφτήκανε σκεφτείχαν... το εξή καταπληκτικό σχέδιο. Τι χρειάζονται οι τράπεζες mm. για να μπορούν να, εμπο... να μου επαναδυθμίσουν το χρέος. Mm -hmm. Υποθή <laughs> <άλλο. Έτσι, laughs> Ναι. Από πού θα τις πάρω όταν εγώ έχω εγγυηθεί και τα παιδιά των παιδιών μου mm -hmm. Από πού Από τι αποικίες μου Α μπράβο, mm -hmm. από τους δήμους στην Ελλάδα Μάλιστα Και έτσι έχετε ο Φούχτελ εδώ και μαζί με τους δημάρχους Με σκοπό να απορροφηθούν οι δήμοι αυτοί mm -hmm. από τους γερμανικούς δήμους mm -hmm. Και να χρησιμοποιηθεί η δημοτική περιουσία και τα δημοτικά έσοδα στην Ελλάδα mm -hmm. Στην εγγύηση για τα δάνεια στους γερμανικούς δήμους Εντάξει. Δηλαδή χωρίς εμάς. Και το ψηφίσαμε δε, αυτό. Δεν ζει η Γερμανία. Όχι. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Το ψηφίσαμε αυτό. Οι 153 το ψηφίσανε προχθές αυτό. Το ψηφίσανε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν πρώτον θα πρέπει στα σοβαρά να ανακοινώσουμε τους δημάρχους αυτούς γιατί αυτοί πρέπει να αποκεφαλιστώ mm -hmm. δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Οι οποίοι... Αυτή πρέπει να Οι οποίοι προσωπικές. πηγαίνουν σε αυτέ τι συναντήσει ναι. νομοποιώντα αυτό το Έτσι, Αυτοί οι τύποι, όχι δεν πρέπει να ξαναβάλουν υποψήφιοι δήμαρχοι, να φροντίσουμε να εξαφανιστούν ο προσωπουγή. Όλοι μαζί. Να ανακοινωθούν Μπράβο στην Ποεότα που το έβγαλε αυτό το πράγμα και έβγαλε mm. του δημάρχου αυτού στον αέρα. Αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν ο προσωπουγή. Όπω ο Τατούλης και οι άλλοι περιφερειάρχες που ετοιμάζονται να δώσουν τι περιφέρειε ολόκληρε. Σε αυτή, σε αυτή τη λούμπα υπερχρέωση των γερμανικών δήμων και λένερ των κρατηδίων δηλαδή της Γερμανίας γιατί σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκονται για τα κρατήδια αυτή τη στιγμή τα κρατήδια της Γερμανίας χρωστάνε όσα όλο το Μοσπονδιακό κράτος μαζί και γιατί λοιπόν θέλουν τι περιφέρειες γι' αυτό το θέλουν τι περιφέρειες να πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία για να μπορούσαν να διαθώσουν το χρέος τους σε βάρος φυσικά των Ε Δηλαδή η Γερμανία δούλων, κατα... καταραίει από τα χρέη. Ακριβώ. Το, το λέω τώρα. Ναι, ναι, καταραίει από τα χρέη. Έτσι, έτσι είναι. Και μας καταραίει και εμάς... από το ιδιωτικό χρέο. Mm. Το ιδιωτικό χρέο το οποίο είναι το μεγαλύτερο τη Ευρωζώνη mm. και το μεγαλύτερο στον κόσμο mm. είναι τη Γερμανία. Mm. Είναι περίπου 4 φορέ το ΑΕΠ τη χώρα. Ιδιωτικό χρέο. Και τι είναι ιδιωτικό χρέο. Το χρέο των τραπεζών mm. τη, το χρέο των δήμων τη και το χρέο των οικοκυριών τη. Λοιπόν, οι καταχρεώσεις τους πάντες και τα πάντα, mm -hmm. προκειμένου να φαίνεται όμως, που ο κράτος ότι δίθεν δεν έχει μεγάλο δημόσιο χρέος, mm -hmm. κολοκύθια με τη ρίγανη, γιατί αν βάλει μέσα τα ασφαλιστικά του σύστηματα, όπως ανάγκη σε τους Έλληνες να το βάλουν μέσα mm -hmm. για να μετρήσουν το, στο έλλειμμα, τότε να δεις που θα πάει το δημόσιο χρέο τη. Λοιπόν, αλλά από εκεί θα, θα υπερδιπλασιαστεί. Θα χτυπήσει ναι. περίπου το ύψο στο ΑΕΠ θα... που είχε η Ελλάδα το 209. Είναι το κεντρικό με άλλα λόγια μου. Λοιπόν, Δεν είναι που το δουλειού για να πηγαίνει το δουλειού. Αυτοί οι Αμερικανοί το ξέρουν αυτό. Ναι. Και επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι αυτοί έχουν μεγαλύτερου βαθμού ελευθερία να κινηθούν στην οικονομία Χρειστά. γιατί μπορούν να κόβουν και χρήμα, χρήμα. ξέρουν ότι μπορούν να του εκλογίσουν του Γερμανουσία. Και να του αλλάξουν την πίστη mm -hmm. να του αλλάξουν. Mm -hmm. Λοιπόν, χωρί να χρησιμοποιήσουν πολεμικά μέσα από το παρόν. Λοιπόν, αν και τα χρησιμοποιούν αυτά, ο πόλεμο Συρία η εμπλοκή της Τουρκίας, όλα αυτά... Τα περιφερειακά. Ναι, ναι, έχουν γυρογύρω, και όχι. ευρωπαϊκό αντίκτυπο. Ή έχουν ναι, αντίκτυπο. Ναι, και, Αυτή είναι η εχουν αυτη ειναι ιστορία με την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Και κάτω και μας λένε αυτά τα λαμούγια που μας κυβερνάνε ναι. για τη δόση τη δοσολογία σαν πρεζόνια. Λες και είμαστε πρεζόνια. Σήμερα έδωσες την απάντηση χωρίς να το ξέρεις σε ένα γνωστό που το, που ο μου έλεγε επιχειρηματία. Ο οποίος εχθές μου έλεγε όταν του είπα για αυτό που ψηφίστηκε Ότι οι Δήμοι θα πάνε Επίτροποι ξένοι ναι, Όχι ναι, ναι. με Έλληνες Έτσι και θα του ελέγχουν και μπλα μπλα όλο αυτό που έχουμε πει Έδωσα λοιπόν την απάντηση Σε αυτό που μου έλεγε και κόντεψα να Να πάθω δέκα εγκεφαλικά Ότι ευτυχώς που θα έρθουν οι ξένοι επίτροποι Γιατί οι Έλληνε είναι λαμόγια Τα παίρνουν ναι. Είναι διεφθαρμένοι, ναι. είμαστε ναι. Ναι. Είναι εμείς, Είμαστε δ και μας έχουν πάρει χαμπάρι οι ξένοι και θα έρθουν εδώ και θα μας νοικοκυρέψουν έτσι λοιπόν Αυτό. εγώ θα του έλεγα πάντως μια, μια αρχαία παροιμία η οποία είναι απόλυτα στην περίπτωση μην κρίνει εξιδίων τα λότρια θέλω να πω δηλαδή ναι. επειδή είναι λαμό οι επιχειρηματίες προφανώς είναι λαμό για επιχειρηματίε και έχει πλεγμένα ιστορίες δεν είμαστε όλοι έτσι Α. η συντριπτική πλειοσφία του ελληνικού λαού δουλεύει και δουλεύει σκληρά. Δούλευε, γιατί τώρα είναι στην ανεργία. Yeah, yeah, τώρα είδε εδώ, λοιπόν. Αύγουστο με 25% ανεργία, Αύγουστο. Στην πραγματικότητα ξέρει Ένα στου δύο δηλαδή. ανεργοί είμαστε. Έτσι. Και πρόσεξε να δει τώρα, ένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο το οποίο το περάσανε πάλι στα, στα γιούχα και δεν το σχολιάζουμε. Γιατί ξέρετε, κύριε, έχουμε, έχουμε επιφανεί επιστήμονε, δεν ξέρω αν, αν έχει προσέξει. Yeah. Εγώ εντυπωσιάζομαι του επιφανεί επιστήμονε που εμφανίζονται στα πάνελ. Δεν ξέρω δηλαδή, είμαστε. Δεν ξέρω, αισθάνομαι εθνικά υπερήφανο. Και... Τέτοιου επιφανεί επιστήμονε. Παράδειγμα. Τώρα θα φέρει, ναι, παραδεί... έχει εδώ τα χαρτιά σου. Ναι, παράδειγμα. Mm. Μάθαμε σήμερα ότι έγινε ένα, μια ημερίδα ε, που διοργάνωσαν το ΙΟΒΕ και το ΙΛΙΑΜΕΠ. Και τα δύο ιδιωτικά Ινστιτούτα. Mm -hmm. Αλλά αδρά επιχορηγούμενα από τον κρατικό κορβανά με αυξανόμενο ρυθμό και φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στέ αυτό ήρθε ο εκπρόσωπος των τοκογλήφων της χώρας, ο κύριος Ράπανος, ε, δεν μπορώ να τους πω τραπεζίτες. έχουν υπερβεί το ρόλο των έχουνε Έχουν αναπαθμιστεί. Ναι. Και ο κύριος Κυριαζής εκ μέρους του ΣΕΒ, να. που δεν έχει καμία σχέση, είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε σύνδεσμο ελληνικών βιομηχανιών, χωρί να έχουμε βιομηχανία και παραγωγή. Και οι, οι κύριοι αυτοί που είναι στο ΣΕΒ δεν έχουν καμία σχέση, είναι ραντιέριδε, εισοδηματίε, ό,τι μπορεί να φανταστεί εκτό από βιομηχανία. Ε, λοιπόν, αν πάρει ως παράδειγμα τον κύριο Δασκαλώκλου που είναι πρόεδρο. Αυτό λέω. λοιπόν. Είναι. Και το διοικητικό συμβούλιο. Αν του πάρει <laughs> ένα προ ένα. Λοιπόν. Οι εκπρόσωποι λοιπόν τη πιο παρασυντική <laughs> και ασίδουτη τάξη στην Ελλάδα που λαιλάτησε τη χώρα και την οδήγησε στο, στο χαμό Κάνει ημερίδα για να μας πούν για το φορολογικό σύστημα. Και όπως μας λέει ο κύριος Ράπανος, δεν γίνεται καμία προσπάθεια να καθαρίσουμε σχέδιο μεταρρήθμισης, αλλά περιμένουμε την Τρόικα να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Και ο κύριος Κυριαζής ανακέ, ανακάλυψε ότι είχε 65 νομοσχέδια από το 1974, από το 2002 σήμερα έχουν επισηφιστεί 65 φορολογικοί νόμοι. Ναι. Ερώτηση. Οι 65 φορολογικοί νόμοι ποιο τα φορούσε το συνταξιούχο, το μισθωτό, τον ελθροπαγγελματία και τον μικρομεσαίο. Φίξανε ποτέ αυτά τα σκύβαλα. Τους φίξανε. Με βάση μελέτη του, του, του ιδρύματο και το πάρα πολύ γνωστό Ιδρύμα στι Ηνωμένες ασχολείται και με στρατηγικέ μελέτες και με, και με οικονομικές, ναι, ναι, ναι. η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο, έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές φορολόγηση επιχειρηματικών κεφαλαίων στον πλανήτη. Προ... Οι Ηνωμένε Πολιτείε φορολογεί τα επιχειρηματικά κεφάλαια με 35%. Πόσο τα φορολογεί η Ελλάδα. 11%. Mm -hmm. Στι 90 χώρε κατέχει την 71η. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δεύτερη ή δευτερη τριτη σε φορολόγηση mm -hmm. επιχειρηματικών κεφαλαίων. Είναι κεφάλαιων. πάντα αυτό το επιχείρημα των κυβερνήσεων ότι αν αυξήσουμε τη φορολογία δεν θα έχουμε επενδύσει. Αυτοί λοιπόν που αυτή τη στιγμή βγάζουν τα λεφτά του σωριδών έξω. Mm -hmm. Και τα βγάζουν με τα λαιλατώντας επιχειρήσεις, χρέη την εφορία, παρατώντα ακόμη Φεχεύοντας και... Παρατώντας επιχειρήσεις. Με ναι. δόλιες και τα λίπα, Φθες, και τα βγάζουν έξω. Ναι. Μας κάνουν μαθήματα φορολογικής συγναιητότητας. Ναι. Και ενώ υπάρχουν κρα, κραυγαλαίες ιστορίες με, την φο, με, το, με το προκλητικό καθεστώς φοροαπαλλαγών που έχουν όλοι αυτοί οι τύποι, ναι. που κανονικά πρέπει να πληρώνουν... Κατ' ελάχιστο το 20% το επίσημο. Στην πραγματικότητα πληρώνουν κάτω από 6% σε επιχειρήσεις του που δεν πληρώνουν τίποτα γιατί φοροκλέβουν από αλλού και δεν τελειώνει, και δεν τελειώνει δεν αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις ποιος επιφανής επιστήμονας βρέθηκε στις γραμμές τους για να του επιβιώσει. Ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εκεί. Α. Και ω διαμαγείας δεν θυμήθηκε ότι έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό στον πλανήτη. Εμεί και, και κάτι άλλο. Μαγκλαντέ, ξέρω εγώ γιατί δεν δεύτερες εκλογές στι δεύτερε εκλογέ όταν άρχισε, ξέρει που φαίνεται, ήταν μεταξύ μάχη Σύριζα, Νέας Δημοκρατίας και πεζόταν, επέχτηκε πάρα πολύ το θέμα τη φορολόγηση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έλεγε ότι θα αυξήσει τη φορολόγηση έτσι, γιατί θα ναι, πάει ναι. στα επίπεδα τα κοινοτικά. Ε, εκεί λοιπόν έγινε μια πολύ μεγάλη στροφή συγκεκριμένων κύκλων επιχειρηματικών που ε, είχαν ακουμπήσει πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ ναι. και τραβήξανε το χαλάκι ναι. οπότε τώρα το πήρανε το μάθημάτος και σου λέτε και άλλα δεν τα ξανακάσουμε και επιφανεί επιστήμονε επιστήμονες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και που μας, τους... μας είπε και ο κ. Τσίπρας ότι είναι διεθνού φήμεις θα πούμε τώρα ότι λοιπόν τους... πήγανε τους να σιγοντάρουν τους... το ράπανο και τον κυριάζει ναι. για να μας λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε τα, το, τα φώτα mm. στο συνταξίου των το μισθωτών των αυτό το κόμμα ψηφίζετε, κύριοι, για να ξέρετε ποιον θα πάτε να ψηφίσετε και τι θα σα βγει αύριο. Λοιπόν, πέρα από του επιφανεί επιστήμονε τύπου Σταθάκη. Λοιπόν, καλά θαυμάσαμε τον κύριο Τσαλάνγκα. Θα καλό το που πολύ εύστοχα ο κύριο Μπότσαρη χθε τον είπε Τσίρι Μόκο. Στη βουλή. Εκφράζει βράδυ στη δηλώση του Άντρου. Λοιπόν, δεν ξέρω να το έκανα η ή κατά αλλά ήταν απίστευτη. Η παρομοίωση, ναι, γιατί ναι, πραγματικά ναι, ναι, ναι, δηλαδή, όποιο ξέρει το... την ιστορία και ποιο ήταν ο Τσιριμόκο και το <laughs> τι πρόλο και πώ μιλούσε κιόλα, το άξον, ναι, ναι, ναι. όχι εξάνσηγκου φλέξ, το άξον, λοιπόν, ξέρει ότι ο Τσακαλώτο είναι υπερτουσία. Ναι, ναι. Με μια διαφορά, ο Τσιριμόκο υπήρξε πιο αριστερό από, από τον Τσακαλώτο. Αυτό όμω την προδοσία δεν την κάνει λίγο μικρότερη. Ιδιαίτερα στα Ουλιανά. Λοιπόν, το 65. Λοιπόν. Άλλο επιφανής διεθνούς φήμης επιστήμων, ο οποίο ε, πρόκειται να σώσει τη χώρα ε, στελεχώνοντας τον κύριο Τσίπρα λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι mm -hmm. πάνε σε αυτά τα καταγόγια της παρασυνάξης έτσι, εμείς δεν ήμασταν να πέξε να φωνάζουμε τότε σαν ΕΠΑΜ γι' αυτό πήγε ο Σταθάκης, γιατί αν το κάναμε εμείς τότε, ο Σταθάκης δεν θα πήγαινε δεν θα τον, ε. όπως ο Δαγασάκη δεν Άκτημα. πήγε στους πλασ αν εμεί δεν φωνάζαμε απ' έξω, δεν μαζόταν όταν 1200 άτομα να φωνάζουν όλοι απ' έξω, θα πήγαινε και ο Ραγκασάκη τότε και θα του έλεγε πώ κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου με ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Και παρακαλώ, στάξτε λιγάκι, είναι γιατί είμαστε θα κόμμα πήγαινε, και έχουμε αέρα. Α, μπράβο, θα λοιπόν, τώρα υπόγεια. πάμε παρακαλώ. Πάμε παρακαλώ τώρα. Το Ιωδέ και το Ιλιαμέ που παίρνει τα τραελά από τον κρατικό κορβανά mm. και μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προικοδοτούμενα, ιδιωτικά ιδρύματα την ίδια ώρα που τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και οι δημόσιοι, το, δημ, το προσωπικό των πραγματικών ερευνητών και επιστημόνων που δουλεύουν εκεί, πραγματικά φοιτοζωούν και πάνε για κλείσιμο ή για διάλυση. Μόλις σήμερα μου στείλει ένας ερευνητέ από το ε, ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ότι οι ερευνητέ επιστήμονε και προσωπικό. Του Ελκεθέ αποφάσισαν απεργία διαρκείας προκειμένου να υπερασπιστούν το μοναδικό κέντρο δημόσιο κέντρο θαλασσίων ερευνών που έχει η χώρα, καθότι δεν ξέρω πώς το σκεφτήκανε αυτό το πράγμα οι κυβερνώντες και σπαταλούν λεφτά για κέντρο θαλασσίων ερευνών στην Ελλάδα. Πού ήταν τη θάλασσα δεν μπορούν να καταλάβουν. Πώ το λέγει ο Χαρικλίν, θα σα φέρω και θάλασσα. Βεβαίω, και, και, και ποτάμια θα σα φέρω και ναι. Λοιπόν, αλλά πού την είναι η αντιθάλασσα δεν μπορώ να καταλάβω. Και γιατί αυτό πρέπει να το αναρωτιέται και ο κ. Στουρνάρα, μέσα στη μεγαλοφία του, θα πρέπει να το αναρωτιέται αυτό το πράγμα. Πώ είναι δυνατό να σπαταλάμε λεφτά για κέντρο ερευνών, θαλασσίων ερευνών, ενώ δεν έχουμε θάλασσα. Καθότι, όπω μα είπε ο κ. Μαράκης η θάλασσα του Αιγαίου, μην το βλέπετε έτσι, η θάλασσα του Αιγαίου είναι ηλεύθερη. Δηλαδή ανήκει στα ψάρια και στα φύγια τη. Και τι εμείς παραβιάζουμε τη φυσική ισορροπία και παρεμβαίνουμε με κέντρα θαλασσίων ερευνών και μάλιστα δημόσια τώρα, φαντάσου, να έχουμε Λιαμεπ ή ΟΒ που τα παίρνουν χοντρά και που εκεί οι ερευνητές αμείβονται να. χοντρά, όχι αστεία, όχι σαν και τους κακομίδιδες εκεί πέρα που κάνουν πραγματικό ερευνητικό έργο. Κακομίδιδες δεν τους λέω. Όχι, αμείβονται σε άθλιε αθλη, αθλησ, συνθήκε, με ωράρια φοβερά και τα λοιπά και παράγουν έργο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι σαν του κερβελέδε που μαζεύονται τα λόμπι. Γιατί οι λόμπι είναι τα ΙΟΒΕ και τα ΙΛΙΑΜΕΠ. Δεν είναι καμία σχέση με έρευνα. Λόμπι είναι χρηματοδοτούμενα για να περνάνε πολιτικέ από συγκεκριμένα συμφέροντα επιχειρηματικά και πολιτικά. Ξένα και ντόπια. Λοιπόν, αυτού του επιδοτούμε, παίρνουν χοντρά λεφτά, μαύρα και, και άσπρα. Λοιπόν, και κλείνουμε τα δημόσια ερευνητικά εδρήματα. Αυτό βρισκόμαστε. Και κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ε, ο κύριο Τσακαλώτο ε, δεν δούμε είδε δούμε, για παράδειγμα το πραγματικό έλλειμμα που διαμορφώνεται στη χώρα. Γι' αυτό και ανακάλυψε ότι το πρωταρχικό μα πρόβλημα ναι. και πρέπει να το λύτσομεν. Διότι όλε οι νοικοκυρέδε και όλε οι νοικοκυρούλοιδε πρέπει να λύσουν το πρόβλημα του πρωτογενού ελλείμματο. Έτσι λοιπόν δεν είδε ότι το πρωτογενέ έλλειμμα μεταφέρθηκε στην τσέπη των εργαζομένων. Και Α, ότι είναι αδύνατο σε συνθήκε να προτάσεις το έλλειμμα. Δεν ξέρω ει το ελεφθεί τη διδάσκη ο κ. Παπαντονίου που τον κάνανε καθηγητή. Για να υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο αυτή τη σχολή. Λοιπόν. Ας τον έχει τώρα ε, προβλήματα ο κ. Παπαντονίου. Είναι η γυναίκα του, θέλει στα λαγκάρτ και το ψάχνουμε. Ναι, καλά, καλά, <laughs> τώρα. Λοιπόν. Και δεν μας είπαν από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυξήθηκαν οι τα ηλικσιμότητας χρέη προς το δημόσιο 10, στα 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ το Σεπτέμβριο όταν τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου δηλαδή αμέσως μετά τα, τις εκλογές ήταν 3,9 δισεκατομμύρια 6,3 δισεκατομμύρια αύξηση σε ένα τριμινό Λοιπόν, άρα 10,2 δισεκατομμύρια τα χρέη προς τα το δημόσιο 7,9 οι ληξιπρόθεσμες ο... του δημοσίου, πόσο μας κάνουνε, μας κάνουνε περίπου 19 με 20 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ένα πραγματικό έλλειμμα, αυτό είναι το πραγματικό έλλειμμα. Και αν βάλουμε και το δημοσιονομικό, δηλαδή το λεγόμενο πρωτογενές που δημιουργεί το κράτος, mm -hmm. που επισήμω είναι κοντά στα 4. πάμε στο έλλειμμα, στο υποθετικό έλλειμμα, στο έλλειμμα που κατασκεύασε ο κύριος Γεωργίου, το 2009 στο 15,26 δις είχε βγάλει Με... να ότι το έλλειμμα όχι μόνο δεν είναι ημιώτη απλά μπήκε κάτω το χαλί και το μετέφεραν στην κοινωνία και το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν επειδή παιδιά να είναι 10,2 δις εκατομμύρια το Σεπτέμβρη οι οφειλές προς το δημόσιο δεν είναι δυνατόν να είναι μόνο το, το, το φορολογουμένων δηλαδή εργαζομένων, <συνταίω> των εργαζομένων των εθροπογηματιών είναι και των επιχειρηματιών <συνταίω> φίλων των κυβερνήσεων διότι πολύ απλά uh -huh. οι επιχειρηματίε αυτοί, ξέροντα ότι καταραίει η οικονομία, από πού το χέρι το ξέρουν αυτοί. Καλά, βέβαια. Έτσι, τι κάνουν. Λεϊλατούν τι επιχειρήσει του, παίρνουν τα ρευστά διαθέσιμα και τα κεφάλαια, uh -huh. φορτώνουν χρέτη την εφορία, αφήνουν να του εργαζόμενου και μην τον είδαν τον Παναή. Ασφαλιστικά ταμεία. Και μην τον είδαν τον Παναή. Βάζουν λουκέτο και. Φυσικά ναι. αυτού δεν πρόκειται του αναζητήσει κανεί. Είναι η κολλητή του κυρίου Σαμαρά, δεν είναι το λόμπι τη ραχμή. Είναι το του ευρώ. Είναι οι υποστηρικτές του ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Και δεν πρέπει να τους δείξει κανένα. Βάζουν εφέσια και φεύγουν. Α, λοιπόν... τα λεφτά, βάζουν εφέσια και εμείς ερχόμαστε να πληρώσουμε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. 48, και την πληρώνουμε γιατί έτσι θα εγγυηθούν οι τράπεζες τις ε, καταθέσεις μας. Εγώ δεν ναι. έχω καταθέσει την τράπεζα. Γιατί πρέπει να πληρώσω την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Α, κατα... Κανείς δε... Α, θέλω να σου πω, επειδή ο κ. Σκηδικό Γουλευτέ μα είπε, ότι την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ο την ο κάνουμε κ. ο κ. Σίμω, ο ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λοιπόν, πληρώνουμε την ανακεφαλοποίηση γιατί έτσι εγγυώνται για να εγγυηθούν τι καταθέσει μα οι τράπεζε. Ναι. Δηλαδή, γιατί η ανακεφαλοποίηση πάει στο δημόσιο χρέο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει φίλοι. Πάνε οι καταθέσει του. Τελειώσανε. Τι πήραν οι τράπεζε. Αυτό σημαίνει όταν πληρώνε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Το πω έχουν κατη... καταλάβει. Κύριε, δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Εγώ απλά θα του πρότεινα να φροντίσουν να έχουν τα λεφτά στη τσέπη του όσα νομίζουν ότι έχουν στη τράπεζα. Το ταχύτερο δυνατό. Λέχι, ο καθένα κάνει ό,τι νομίζει βεβαίω. Είναι δική του επιλογή. Εγώ, το έχω, εγώ αν είχα καταθέσει αυτό θα έκανα. Για μένα τον εαυτό μου μιλάω. Πήρα, λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένα κάνει ό,τι νομίζει. Λοιπόν, από και πέρα. Να, να, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί χθε, α πούμε, στο κύριο, στο κύριο άνθρωπο του Δήματο, νομίζω αργά το βράδυ βγήκε, είναι ε, μακαλά λέει πόσο ξεφτυλισμένοι είναι οι Ευρωπαίοι. Α, Ήταν ένα ερώτημα αυτό. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, το είχε το Δήμα. Λοιπόν, ναι. και λέει, mm. και μάλιστα χαρακτηριστικά, λέει ότι με το Δέλτα Νιτάφη το πλάκομα που γίνεται ανώνυμα Ουάσιγκτον-Βερολίνου, όπω το ερμηνεύει ο αθρογράφο, δεν λέμε ναι, ότι ναι, ναι, ναι. έτσι είναι τα πράγματα, ναι, ναι. έτσι όπω το ερμηνεύει, τραβάει πίσω τη δόση. Και τέλο πάντων τι θα γίνει, εδώ έχουμε ματώσει α πούμε, ο ελληνικό λαό έχει ματώσει και θα πάρει τη δόση. Το του. είπε και ο κύριο Πακούγια Δηλαδή είναι, πώ να το πούμε, ο πρεζόνια. Λοιπόν, έχει τραβήξει α πούμε τι χαρακέ τη Αρκούδα. Ε, λοιπόν, και θα του δώσει τη δόση. Διαλύθηκε το Πασόκ. ακριβώς λοιπόν. για να σωθεί Και άμα προσβάλλουμε έτσι το αίσθημα του ελληνικού λαού, άμα είναι να, έτσι το αίσθημα, να προσβληθεί έτσι το αίσθημα του ελληνικού λαού, να φύγουμε και ο θελό από την Ευρωζώνη και α καταρέψει το σύμπαν. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Προσωπικά θα ήθελα να τους ε, στα, Στους λεβέντες Τους Θα ήθελα mm -hmm. να τους, να τους α, Αναφέρω μια πολύ α, Καλή έκφραση Του κ. Κασιδιάρη Σιγά παιδιά θα σκίσετε κανένα καλσό Ταύτιση έχουμε απόψε Λοιπόν συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει Είναι hey, Λοιπόν δεύτερον mm -hmm. γιατί νοιάζονται οι μάγκε Όταν έχουν καταρακώσει Το αίσθημα του ελληνικού λαού με το χειρότερο τρόπο, όσο ποτέ ξανά κανείς δεν το έχει κάνει. Γιατί νοιάζονται. Θα σου πω γιατί νοιάζονται. Γιατί οι ίδιοι τραπεζίτες mm -hmm. γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν ξέρουν αν θα ανοίγουν από Δευτέρα σε Δευτέρα πηγαίνει το τραπεζικό σύστημα. Δεν ξέρουν ότι τις εξημερώνει η εβδομάδα. Mm -hmm. Δεν είναι καθόλου σίγουροι. Ακριβώ. Τα λεφτά τα βγάζουν έξω. 79 δισεκατομμύρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής. Mm -hmm. Όταν πέρυσι τέτοια εποχή είχαν βγάλει 13. Mm -hmm. Όταν πέρυσι πριν δύο χρόνια, μέσα στην κρίση δηλαδή, mm -hmm. είχαν βγάλει 15. Υπενήσισε ότι όπω οι επιχειρηματίε μα φεσώνουν και φεύγουν, θα πάρουν τα, τα λεφτά μα και μπράβο. θα φύγουν. Τα αρπάζουν όλα και τα βγάζουν έξω. Mm -hmm. Λοιπόν, Μάλιστα. περιμένουν λοιπόν πώ και πώ τη δώσει, να πάρουν και τα 25 δισεκατομμύρια και ό,τι μπορούν ακόμη και να την κοπανίσουν για έξω. Με τα κλοπημέα μια ολόκληρης ζωή. Θα τα βγάλουν στο εξωτερικό και να τα διαφυλάξουν. Αλλά βέβαια δεν του πειράζει κανένα διότι ξέρουμε είναι στο λόμπι, δεν είναι στο λόμπι τη δραχμή, στο λόμπι του ευρώ αυτή. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τα δε υπ... απεδέλυπα του πακέτου θα τα πάρουν οι μεγαλοπαραχωρησιούχοι. Δηλαδή αυτοί ναι. οι λοποδίτες οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια έχουν σταματήσει εργασίε στου δρόμου που θα έπρεπε να του είχαν κατασκευάσει. Εισπράττουν αυξημένα διόδια και εκβιάζουν το ελληνικό δημόσιο να του δώσει τα λεφτά για να κατασκευάσουν το δρόμο που θα έπρεπε να είχαν κατασκευάσει οι ίδιοι. Αυτοί οι λοποδίτε, λοιπόν, περιμένουν τη δόση. Και περιμένουν τη δόση για να κατασκευάσουν το δρόμο, για τον ίδιο ακριβώ λόγο. Να τα αρπάξουν και να φύγουν. Και μην το συγκρότημα και τα συγκροτήματα αυτά του λόμπι του ευρώ έχουν διακριτέ σχέσει και με του και με του δεν. Σωστά. Γι' αυτό βγήκαν ξαφνικά τα, τα, τα καλόπεδα και λένε Μα καλά τόσο ξεφτυλισμένοι είναι Ευρωπαίοι. Εδώ έχουμε ξεφυρακωθεί εμεί ε, αυτό μέχρι μαι, τελευταίο μαι, σόβρακο. Μαι, πούμε, μαι, υπάρχει ναι. κάτι άλλο. Λοιπόν, τι άλλο. Δεν είναι ξεφτυλισμένοι αγαπητοί κύριοι αυτοί. Οι Ευρωπαίοι του οποίου υπηρετείτε και λατρεύετε είναι οι εμπνευστέ τη απεικιοκρατία. Είναι δοκιμασμένοι στην εξόντωση πληθυσμών σε υπηρετικό επίπεδο. για δεκαετίε, για αιώνε. Ξέρουν τη δουλειά του, ξέρουν πώ το κάνουν. Οι Δημοί μου το ξέρουν αυτό, άλλο πιστεύουν, άλλο ελπίζαν όταν Όχι. ξεκίνησε η κρίση Περίμενε. όλη αυτή. Όχι. Οι ξεφτιλισμένοι είναι αυτοί που δώσαν γη και είδο. Οι ξεφτιλισμένοι mm. είναι αυτοί που ξεκτηλισαν το ελληνικό κράτο. Mm. Είναι αυτοί που οδήγησαν τον ελληνικό λαό εκεί που τον έχουν οδηγήσει. Και αυτοί οι ξεφτιλισμένοι που στην κοινή λογική και στην νομική διάλεκτο λέγονται δοσύλλογοι και ένοχοι εσχά τη προδοσία θα λογοδοτήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φωνό μαζί σου. Η παρατήρηση που θέλα να κάνω, πώ σου λέω, είναι ότι είμαι σίγουρη ότι τα γνωρίζουν αυτά. Απλά πίστευαν το ότι το παιχνίδι θα εξελιχθεί αλλιώ για αυτό. Δεν πιστεύω τίποτα. Γι' αυτό. Δεν έχει τη κρίση. Ένα καλό παιδό. Δεν πίστευαν, πίστευαν ότι θα είναι τώρα με την αγωνία αυτή από εβδομάδα σε εβδομάδα να μην ξέρουν αν θα ή όχι. Την ίδια ώρα, το ένα πρωτοπαλίκαρο του συγκορτίματο έλεγε μα ξεχθισμένη είναι οι Ευρωπαίοι. Ένα. Ένα άλλο πρωτοκ... ε, έγραφε κάτι άλλο του, του συγκροτήματος Να. στο μπλοκ του συγκροτήματος λοιπόν, που υπογράφει ως επιτήδιο και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι επαγγελματίας επιτίδειος αυτός. Να. Λοιπόν ακούω. Άκου. Λοιπόν τη, τη γράφει. Δημοσίευσε 8 Νοεμβρίου. Mm -hmm. Ακούω για μονομερή στάση πληρωμών του ελληνικού κράτους και αναρωτιέμαι. Mm -hmm. Μονομερός δεν ενήργησε και η Χούντα στην Κύπρο και πάθαμε ότι πάθαμε. Ακ Τότε νόμιζα πω στην Τουρκία θα έμενε με σταυρωμένα χέρια, αλλά τελικά διαψεύτηκαν. Λοιπόν, ποιο Έλληνα δεν γνωρίζει, γιατί αυτό προφανώ δεν, κα, δεν κατοικοϊδρεύει στην Ελλάδα, μα ήρθε με του Ελοχίνου και του Νεφελίνου. Λοιπόν, ποιο Έλληνα δεν ξέρει ότι αυτό που έγινε στη Χούντα ήταν προσχεδιασμένο ακριβώ για να πάθει αυτά που έπαθε η Κύπρος. Και η πράξη εθνικής αξιοπρέπειας Που λέει Εγώ δεν δέχομαι να γίνω δουλοπάρικος των τραπεζών Και άρα σταματώ μονομερός να πληρώσω συγκρίνετε με την πράξη της Χούντας Κύριε επιτίδιε Επειδή σε πληρών να είσαι επιτίδιος Πρέπει να προσβάλλεις την οιμοσύνη μας Δηλαδή έλεος δε παιδιά Έλεος λοιπόν και βεβαίως επειδή από επιτίδιους δόξα τω Θεό το συνάφη δεν έχει τελειωμό παραθεμάμαι είδαμε και τον άλλον επιτίδιο Α, και άλλος. βγάζει και άλλο χαρτί βέβαια ο οποίος λέγεται Τέλογλου και πολύ ωραία στο, στα τα παιδιά από το γονεί περίου στην περασμένη Κυριακή, Κυριακή στο φύριακή, αποκάλυψαν ότι το Ίδρυμα Κόναν Αντενάουαρ ο οποίο ήταν ένας πολύ δημοκράτης γερμανός πολιτικός ηγέτης τη ναζιστικής νεολαία. έτσι αγαπητό παιδί του Χίτλερ έτσι και δοσίλογος πρόεδρος καγκελάριος Γερμανίας των Αμερικανών και των Άγγλων στη νέα κατοχή που υπέστη το γερμανικό ε, το, ο, το, ο γερμανικός λαός μετά την απελευθέρωση μετά την ίδρια του ναζισμού αυτός λοιπόν, ο κύριος που έχει φτιάξει και ίδρυμα στο όνομά του φτουφτουφτου που ανήκει βεβαίως στο κόμμα της κυρίας, το χρυσιανοδημοκρατικό της Γερμανίδας Καγκελαρίου, ναι, διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης νέων Ελλήνων δημοσιογράφων στην Αθήνα. Mm. Ε, και φυσικά, mm. μεταξύ των εισηγητών του σεμιναρίου, είναι ο γερμανός πρέσβης Wolfgang Dold, ο οποίο κατηγορείται για πολλά πράγματα, Τις εμπλοκέ, ιστορίε με επιχειρήσει κτλ. Στέλνε και η, α, το Χονί έχει βγάλει και ιστορίε με την ΤΕΒΑ, με φαρμακευτικέ mm -hmm. εταιρείε γερμανικέ που mm -hmm. πλασάρουν εδώ και τον δηλαδή. Ναι, ναι. Σαν του Έλληνε πολιτικού. Βέβαια όχι είναι, είναι πώ το λένε, είναι υπεράνω. Αυτό έρχεται Αλλά μα έρχεται από τη Γερμανία. <σχελίου> είναι διαφθορά που μα έρχεται από τη Γερμανία αυτή. <σχελίου> το μέλο τη Task Force του κύριου Reichenbach, Μπάστιαν mm -hmm. και αυτό θα μας κάνει η μαθήματα διότι ξέρει είναι υπεράνο και αυτός mm -hmm. και φυσικά ποιος άλλος ο κύριος Τάσο Τελογλού Λοιπόν βάλτε τώρα δω μια νοτέλη να σου πω εγώ που μας τίλενε πριν Περίμενε, πέντε πριν Α, Περίμενε. να σχέση. πούμε τι είπε <χαι> <χαι> αυτός ο τύπος <χαι> ο τελογλου? Ναι. Στις 3.11 γράφει yeah. ένα σημείο μα το πρώταγκον και λέει ο κύριος ναι, Τελογλού ναι. Γλουγλού γλου, λέμε Λοιπόν ε, Θύχτηκε το ότι οι εργαζόμενοι και οι κτηνοτρόφοι κατέλαβαν τη δοδόνη και δεν θέλουν να, την, να πουληθεί. Γιατί μπορεί να δουλέψει υπέρ του ελληνικού λαού και τη ελληνική οικονομία. Θύχτηκε και λέει: Τι ευτράπελα έγιναν χθε στην Ήπειρο, μέσα και έξω. Και ε, δεν είναι καθόλου φιλόξενη η χώρα για του επενδυτέ. Η Ήπειρο ε, η και η Ελλάδα συνολικά. Ναι. Το ίδιο συνέβησαν λέει, πάνω στη Χαλκιδική. Ακούλε τι πράγματα. Ε, και το έγινε. χρυσό Έλληνε. Εδώ έχουμε τον DVX, την Colton Gold που μα πληρώνει και χοντρά εμά του δημοσιογράφου. Πώ είναι δυνατόν οι Έλληνε να διηγηθούν τα δικά του. Δηλαδή, έλεος Την Gosco στον Πειραιά. Πληρώνει, χοντρά εμά. Κοιτάξτε τον κύριο, τον κύριο Κόνστα. Άνεργο και πήρε 4 φορέ πάνω τη σύμβασή του πηγαίνοντα στο Taiped. Πληρώνουν αυτοί. Πώ είναι δυνατόν εσεί οι Έλληνε να μην θέλετε αυτό Να μην θέλετε αυτού του Και λέει αυτός ο έξοχος πρόσωπος του συναφιού σου λέει όσοι πρωταγωνιστούν στις πράξεις αυτές φαίνεται ναι. ότι επιθυμούν να χρωστούν παντού και να μην πουλούν τίποτα όταν χρωστάς πουλάς και όταν έχεις ανάγκη κάθε ευρώ για να ξεχρεώσεις mm -hmm. πουλάς όσο όσο mm -hmm. έτσι ήταν και έτσι θα παραμείνει έχουν κάτι καλύτερο να προτείνουν οι διαμαρτυρόμενοι και ασχημονούντες μαζί με την επιταγή καλυμμένη παρακαλώ Λοιπόν, εγώ τον είδα τον κύριο Τέλογλου στην πλατεία, περνώντας δίθεν αδιάφορα, όταν τον είχαν, καταλα... τον είχαν αντιληφθεί ο κόσμος και τον άρπαξαν από το Σβέρκο, αλλά λόγω στρατιωτικής εκπαίδευση ως πράκτορας των Γερμανών, έπεσε και έκανε το ψώφιο κοριό. Έφαγε μια σφαλιάρα δηλαδή από τον κόσμο και έπεσε το ψώφιο κοριό. Έκανε. Σάστησε καλιά. ο κόσμος, σάστησε ο κόσμος. Γιατί νόμιζα ότι, καλά, μα από μια σφαλιάρα τι είναι αυτό, χάφτινο είναι και πέσε κάτω Φιτάνε, Και ναι. άνοιξε ο κύκλο. Ναι. Και μόλι άνοιξε ο κύκλο προσπαθώντα οι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ήθελαν, δεν ήθελαν να κάνουν κακό ακόμη και σε αυτό το υβρίδιο ασπάλακα ναι. και πράκτορα. Δεν, δεν ήθελαν να κάνουν ακόμη και σε αυτή τη ζωή τη χαμερπή. Δεν ήθελαν να κάνουν, ε, ε, mm -hmm. πώ το λένε, κακό. Λοιπόν, και τι κάνανε. Ανοίξανε. Και τότε ο κύριο ε, Τέλογλου την κοπάνισε τρέχοντα. Λοιπόν τώρα λοιπόν. Θα, θα μου επιτρέψεις να σου πω ναι. Επειδή τάκουσα άκουσα και εγώ με πήρε ότι Ο του κ. Σταλόγλου δεν είναι εκπρόσωπος του συναφιού μου Εκπρόσωποι Όχι, του, εκπρό... του συναφιού μου Μη μιλάς τώρα θα μιλήσω εγώ Εκπρόσωπο του συναφιού μου είναι αυτοί που γράφουν Ας πούμε στο χωνί Είναι και αυτοί οι συναδελφοί μου και είναι εκπρόσωποί μου Καταλαβαίνετε, ναι, εδώ έχεις, είναι επιλογή. Έχω πει ο κύριο Αγγερόπλο. Μπορεί να είναι ο κύριο Βαξεβάνη. Λέω γνώματα γνωστά για να καταλαβαίνει ο κόσμο, έτσι. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που ο κόσμο μπορεί να μην του ξέρει ακριβώ, γιατί ε, περισσότερο συγκρατεί του τηλεοπτικού αστέρε. Το λέω έτσι. Λοιπόν, τι δεν είναι μόνο αυτή Και θα σου πω το εξή, ότι πριν από λίγο το γραφείο, θα το πω γρήγορα γιατί πρέπει να πάμε σε αδελφείο ειδήσεων, το γραφείο διεθνών σχέσεων του ΕΠΑ μα πληροφόρηση. Ότι αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κολονία γίνεται μία εκδήλωση. Με θε... Είναι αδελφοποιημένε πόλει η Θεσσαλονίκη με την Κολονία. Πάει η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με θεσμικά όργανα τη Θεσσαλονίκη και θεσμικά όργανα τη Κολονία. παρόντες μεταξύ άλλων ο κύριο Δρούτσας τον θυμόμαστε, ναι, ένας ναι, ναι, από του κύριου ναι, ναι, ναι. που είχε τον κάνει υπουργό εξωτερικών, ο κύριο Μπουτάρη και ο δημοσιογράφος κύριο Τέλογλου, καθώ και ο Φούχτελ. Λοιπόν, Ερώτηση. Συγγνώμη. Αυτά. Η ΕΣΥΕΑ θα τον πετάξει από τι τάξει του ή όχι. Δεν, ξέρω, δεν έχω και εγώ αυτή την ερώτηση. Μαζί σου είμαι. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό ο τύπο είναι πλασιέ. Δεν είναι δημοσιογράφο. Είναι πλασιέ. Και μάλιστα πλασιέ ξένων συμφερόντων. Oh. Το πετά ή δεν τον πετά. Ο οποίο είναι και από του πρώτου που είχε Συγγνώμη. γράψει κατά του ΕΒΕΑΠ όταν αρνήθηκε ένα μπει στο PSI. Ε, ερώτημα, χάρη, ερώτημα. Λέω, τώρα. Ερώτημα. Εντάξει. Είπε ότι όντω υπάρχουν δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά σου και φυσικά το δέχομαι και δεν είναι όλοι έτσι. Το, το, το δέχομαι. Το συνδικαλιστικό σα όργανο που δεν είναι συνδικαλιστικό δεν είναι γιατί είναι θεσμικό. Ά, μπράβο, Έτσι, τώρα, είναι και θεσμικό όργανο. Λοιπόν, πιάνεις. ερώτημα. Να. Θα έχει την αξιοπρέπεια να υποστηρίξει τη δημοσιογραφική ιδιοντολογία και αυτού του ασπάλακε να του πετάξει από το επάγγελμα. Mm. Όχι που σημαίνει τίποτα. Τον Ευαγγελάτο τον έχει πετάξει το και παρόλα αυτά τον, έχει, τον έχουν το εκείνο το που πέσει δημοσιογράφο. Αλλά τέλο πάντων, λέμε. Στοιχειο, για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματο. Καταρχήν δεν μπορεί δημοσιογράφια που είναι επιχειρηματίε, από ευθυξία και μόνο όσοι είναι επιχειρηματίες δεν σημαίνει ότι είσαι κακός τη στιγμή που ακολουθείς το δρόμο του επιχειρηματία και καλά κάνεις Δεν μπορείς να είσαι και στο δημοσιογράφους Νομίζω ότι ο, ο, έτσι. ο, ο την ταυτότητά σου Προστημήν του δηλαδή Δίνεις την ταυτότητά σου, ο ο δηλαδή. την την ταυτότητά ότι... σου και σταματάς εκεί ναι, πούμε. Ναι, Το έτσι. θέμα έτσι. δεν είναι να δώσει ό, και ο Έτσι. Να απαιτείτε. Πρέπει να πάμε σε δελτίο, να πω ότι επικοινωνείτε μαζί μας μέσω SMS το 54344, γράφετε επαμ κενό και το μήνυμά σας, 54344. Σήμερα ήμασταν λίγο καταγεστικοί, θα επανέλθουμε. Είναι ημέρα στα διάσταση. Okay. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ εδώ Τους σήμερα. έχουμε σιγά Α... Αυτό ναι. Α, Αυτό να πω και εγώ Μα, και Σήμερα δεν ξέρω τι έχουμε μια ταύτιση. Α έχουμε έχει βγάλει εκτό προγράμματο. Λοιπόν, και είναι και η τελευταία μέρα. Δεν είναι η πρώτη για να είμαστε έτσι που γιόζει. Δεν ξέρω. Πόσο <laughs> πλησιάζει <laughs> η... Είναι... η αναγέννηση του ελληνικού έθνου. Νιώθουμε μια δύναμη εμεί και μια. Λε... Ναι, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, όσο ακουγέντε το τραγούδι, εμεί λέγαμε την ιστορία του τραγουδιού. Που είναι πολύ ενδιαφέρονση και σημαντική, δεν το βάλαμε Ειδικά τυχαία, μας, ναι. έτσι, λοιπόν, ήρθε σήμερα ο Δημήτρης και λέει θέλω να βάλουμε αυτό το τραγούδι <laughs> και έχει την ιστορία του, ε, όπου ένας Γερμανός έχει γράψει τους στίχους, ναι. καταπληκτικό, ακούνε να δεις τώρα σύντοση, βέβαια μου Αυτός ο άνθρωπος ήταν ομοειδεάτης μου, ε... ε, δεν ζει, ναι. λοιπόν, ο οποίος ήταν και ο πρώτος, ένας από τους πρώτος που ζήτησε πολιτικό άσυλο στην Ανατολική Γερμανία Ζώντα στη Δυτική Γερμανία, mm -hmm. πέρασε στην Ανατολική Γερμανία προφανώ για να ζήσει το καθεστώ για το οποίο πάλευε. πάλευε. ναι. Ναι, ιδεολογικά. Μέσα σε τρία χρόνια mm -hmm. του βγήκε αυτόρμητα το, το συγκεκριμένο, το το συγκεκριμένο φεύγοντα από την Ανατολική Γερμανία και πηγαίνοντα να παλέψει ω κομμουνιστή στη Δυτική Γερμανία. Αυτό παρέμεινε κομμουνιστή. Ναι, δεν δεν κατέληξε mm -hmm. την ιδεολογία. Φωβερό, αυτό. Και αυτό έχει μια προσωπική ιστορία. Όταν εγώ παρατήθηκα τελευταία φορά γιατί παρτύμουν που πουλάνε κάτι και λίγο παρτιόμουν εγώ τα όργανα ε, στο ΚΟΚΟΕ, καθόμουν και σκεφτόμουν να αναστείλω στην ηγεσία του ρε παιδί μου μια πολιτική επιστολή. Δηλαδή, όπω συνήθω κάνουμε, α πούμε, γίνεο δοκίμιο. Λοιπόν, και πολιτική επιστολή, του λόγου κλπ. Αλλά ναι, ήταν τόσοι πολλοί και τόσοι ισορρευμένοι, mm -hmm. που μου έγινε δοκίμιο. Mm -hmm. Λοιπόν, και λέω τώρα δεν έχει νόημα. Οπότε τι έγινε. Του συγχωγράφισα και του έστειλα με μεγάλη αγάπη συγκεκρι... το συγκεκριμένο ε, τραγούδι, υπογραμμίζοντα του τείχου. Σας έχω συγχαθεί Ακριβώς. Λοιπόν και αυτό αφορά όλο αυτό το συνοθήλευμα γραφειοκρατών, δημοσιογράφων, πνευματικών ανθρώπων που σήμερα κυβερνάνε αυτό το τόπο Σας έχω συγχαθεί εκ βάθους καρδίας Και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να ξεβρωμήσει ο τόπος από εσάς Να σας ξεφορτώθουμε επιτέλου. Αυτό είναι το θέμα Λοιπόν, ε, μέχρι τις 2.30 μαζί, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω SMS το 54344, γράφετε e PAM και το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. Να σου πω λοιπόν τώρα ότι έχω μήνυμα από το φίλο το... έχω πολλά μηνύματα, αλλά τώρα έχω από το φίλο μα τον Γιώργο στη Φιλαδία. Θυμάσαι <laughs> είπα πριν λέγαμε για τις καταθέσεις την τράπεζα <laughs> και μου λέει το καταπληκτικό, Είπε, λέει Γιώργο, ότι δεν έχεις καταθέσεις οπότε για τι να πληρώσει. Εδώ στη Φιλανδία άκου τι γίνεται. Από το νέο χρόνο θα υπάρχει ένα χαράξι για την άδεια τηλεόραση. Έχεις τηλεόραση, πληρώνεις. Δεν έχεις τηλεόραση, πληρώνεις. Και η γιαγιά στο δάσος που δεν έχει τηλεόραση πρέπει να πληρώσει. Έχουν αρχίσει να μαζεύουν και εδώ λεφτά άλλα ελληνικά. Λοιπόν είναι το ευρώ. Αλλά ασάρθω στου πολίτες τους θα πούν ότι είναι Έλληνε. Γιατί πρέπει να δανειοδοτούν τους Έλληνε. Οπότε Άραβο. πληρώστε κι εσείς Φιλαν ενώ πραγματικό δεν είναι το ευρώ. Γιατί η Φιλανδία παρά mm -hmm. το γεγονό ότι έχει μια αναπτυσσόμενη οικονομία Φυσικά. και πλεονασματικό ισοζύγιο εξωτερικό θα πρέπει να αγοράζει το χρήμα που χρησιμοποιεί από την Ευρωπαϊκή Κίνδυνη Τράπεζα συσσωρεύοντα χρέο. Mm -hmm. Και γι' αυτό βάζει του πολίτε του νέου φόρου. Αυτό το πράγμα ο κύριο Τσακαλώτο mm -hmm. δεν το έχει αντιληφθεί. Και οι σπουδαίοι αυτοί οι οικονομολόγοι διεθνού φήμη ότι όταν έχει ιδιωτικό νόμισμα mm -hmm. το κράτο το φορτώνεται με χρέος γι' αυτό και οι αγώνες των οικονομολόγων και φυσικά των λαών που λέει η κυρία έπιε στους κατουράτες οικονομολόγους λοιπόν ήταν να αποσπαστεί από τα ιδιωτικά χέρια το νόμισμα και να γίνει κρατικό το, κρα, κρατικό το δικαίωμα έκδοσης νομίσματος ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί η οικονομία χωρίς χρέος πως να το πούμε αυτό το πράγμα το διαβάζουμε και το μαθαίνουμε πρωτοετής οι τσιριμόκοι δεν το μάθανε Το περάσαν στο του κεφάλαιο Ή Ήτανε... ναι. Ήτανε... εκτός κι αν είναι διδάκτορες τη χρηματοοικονομικής mm. Γιατί οι διδάκτορες της χρηματοοικονομικής Ή είναι επαγγελματίε απατεώνες Ή είναι επαγγελματίες ηλίθιοι Δηλαδή δεν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα Δεν φείνεις και σε ένα τρίτο δρόμο σαν το Πασό Όχι δεν υπάρχει είναι... Εντάξει υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει και μάλιστα νέα παιδιά ας πούμε ναι. στις financial engineering που πραγματικά κάνουν την προσωπική τους επανάσταση ναι. σπάνε τα δεσμά και αρχίζουν και σχέφτε το ευρύτερα mm -hmm. και αν κάτι προσφέρει η κρίση η σημερινή πέρα από την ιστορική ευκαιρία να απαλλαγούμε από όλου αυτού που έχουμε σχάθει mm -hmm. λοιπόν σαν κοινωνία, σαν λαό, σαν λαοί αν θέλει, σαν ανθρωπότητα γενικότερα σπάει τα πνευματικά δεσμά για όσους, για όσους βεβαίως είναι διατεθειμένοι να σπάσουν τα πνευματικά δεσμά έτσι, γιατί δεν είναι όλοι, όλοι okay. είναι εμβολημένοι okay. με το, το λέμε αυτό να πω στο φίλο μας τον Γιώργο που μας στέλνει το μήνυμα να μάλλον την πρόταση να προγραμματίσουμε κάποιες εκπομπές λέει σχετικά όπα καθέτει έχονται τα μηνύματα και μου φεύγει αυτό που διαβάζω Λοιπόν, λοιπόν, να προγραμματίσουμε κάποιε εκπομπέ σχετικά με τη λύση του ελληνικού προβλήματο από μια κυβέρνηση Ελλήνων πληροφορώντα μα για τα μέτρα τη κινήση που πρέπει να, να γίνει. Θα το ξεκινήσουμε από τώρα. Βέβαια, να του πούμε του φίλου μα του Γιώργου ότι το κάνουμε αυτό ναι. μέσα στι εκπομπέ, αλλά φαντάζομαι ότι θέλει, ξέρει, ένα, μια... ένα μπουσουλά. Θέλει ένα μπουσουλά και για άλλο λόγο. Το θα βγει κιόλα άμεσα. Γιατί πάνε πολλοί στο αρχείο μετά, τα βλέπουν Βεβαίως. και το θέλουν να είναι σε συγκεκριμένε ναι, ναι, ναι. εκπομπέ και του λένε που στείλουν αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό, δεξί και αριστερή. Ελπίζω ότι οι το των κομμάτων των έχω... Mm -hmm. ε, ε, θα μου επιτρέψουν την αυταπάτη. Okay. Γιατί τη συμμερίζεται και μεγάλο κομμάτι του κόσμου mm -hmm. αυτή την αυταπάτη. Γι' αυτό την κρατάω την και ότι η πίεση θα οδηγήσει Όχι, η... όχι, όχι. Την όχι, αυταπάτη, αυταπάτη. ότι το κάνω από άγνοια αυτό. Ah. Γι' αυτό mm -hmm. και καλό είναι να το, δια... να το διατυπώσουμε. Όσο μπορούμε πιο αναλυτικά, mm -hmm. θα το κάνω και γραπτά, ώστε να μπορεί να... αυτό που έχει άγνοια mm -hmm. να το αντιληφθεί και να στρέψει, ρε παιδί μου, να το αξιοποιήσει τουλάχιστον στην το προβληματική του. Προσέξτε τώρα, υπάρχει ένα γενικό προβληματισμό, δηλαδή ακόμη και η κούτσοβα γέλενα, mm -hmm. όπω λέει ένα φίλο, λοιπόν, αναρωτιέται γιατί τα κάνουν αυτά τα μέτρα, γιατί τα παίρνουν αυτά τα μέτρα, γιατί αυτοχειριάζονται πολιτικά. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να επιβιώσουν ναι, με τίποτα. Το πασό δεν υπάρχει. Είναι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει ουσιαστικά. Κάτι βαρώνει έχουν μείνει. Όχι τη κοκαίνες ο Άντωνη ο Βολίδης πράγμα είναι. Σαμαρά. Λοιπόν, ε, αυτός. Ναι. λοιπόν, από εκεί και πέρα όμω, γιατί το κάνουν αυτό. Προσέξτε τι έγινε. Εκτό από το ότι εκτελούν εντολέ, ποια είναι η παγίδα. Η παγίδα είναι, ακόμη και αν ξεφτυλιστεί τελείως το πολιτικό σύστημα, διαλυθεί τελείω εξών συνετέθη, όποιος mm -hmm. και να υπάρξει, mm -hmm. και δοκιμάσει να κινηθεί στα πλαίσια του υπάρχοντος κοινοβουλευτικού συστήματος, το έχουν στήσει μια τεράστια παγίδα. Ποια είναι αυτή η παγίδα. Περάσανε διεθνείς συμβάσεις, με πολυνομοσχέδια έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, το ισχύον κοινοβουλευτικό πολίτευμα που έχει παραβιάσει το Σύνταγμα, που έχει κάνει τα πάντα, έτσι, mm -hmm. να δεσμεύεται από αυτές, από αυτές τις πληροφορίε. Έτσι λοιπόν, όποιος εκλεγεί με το υπάρχον κοινοβουλευτικό σύστημα, mm -hmm. είναι υποχρεωμένος με βάση το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο και τη Διεθνή Πρακτική, να αποδεχτεί τις δεσμεύσεις που, έχουν ψηφίσει, που έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο στις παλιότερες συνεδριάσεις του έστω και αν το έχει κάνει με αντισυνταγματικό τρόπο γιατί το διεθνές δημόσιο δίκαιο δεν αναγνωρίζει αντισυνταγματικότητα ως προς τις διεθνείς δεσμεύσεις mm -hmm. γιατί σου λέει το ξένο κράτο σου λέει ρε φίλε τι με ενδιαφέρει με να τι κάνει εσύ και πως ψηφίζεις εσύ αν είστε πραγματικά είναι ναι, δικό σου θέμα. Α, αυτό. Δεν είναι δικό μου. Α, α, εσύ... λοιπόν, Εμένα δικό μου θέμα είναι να δω εάν. Τηρήστε τι δεσμεύσει. Λοιπόν, εάν δεν τι τηρεί, mm -hmm. τότε υπάρχουν mm -hmm. διεθνή δικαστηρία, τότε υπάρχουν νομοποιούμε να πάρω εμπάργκο ενάντια σου, να κάνω εμπάρκο, να χρησιμοποιήσω άλλα μέτρα ή οτιδήποτε. Με και στρατό να στείλω. Εντάξει. Να το ξέρουμε αυτό. Αυτό που λε τώρα είναι πολύ σημαντικό. Να το ξέρουμε. Και μέσα από αυτό το σύστημα το Μπο, ε, μπορούν να έχουν νόμιμα νομι, με βάση το διεθνέ δίκαιο. Επί δεν είναι νόμιμο γιατί μα έχουν αλλάξει τα φώτα. Mm. Αλλά από τη στιγμή όμω που διατηρούμε το πολιτικό σύστημα, mm. κοινοβουλευτικό σύστημα, το οποίο έχει παράγει αυτέ τι συνταγματικέ ενέργειε, τι παραβιάσεις, όλο αυτό το καθεστώ, τότε νομοποιούμε τι δεσμεύσει. Mm. Και έχουν νομοποιητική βάση αυτή να ασκήσουν ανοιχτή πίεση εναντίον του κράτου. Και εναντίον του λαού. Οπότε η μόνη ε, λύση είναι Σιγά σιγά. Ναι. Εάν λοιπόν παραχθεί μια κυβέρνηση αντιμνημονιακή. Ναι. Όποια και να αυτή ναι. Και να είναι πεισμένη αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι αντιμνημονιακή στα λόγια για να μα πουλήσει στην πράξη. Όχι, είναι πραγματικά. Είναι αυταπάτη ναι. των ψηφοφόρων των λεγόμενων αντιμνημονιακών κομμάτων. Ναι. Αυτό παίρνει ω δεδομένο. Μάλιστα. Ότι έτσι είναι. Mm -hmm. λοιπόν, θα αναγκάσει προκειμένου μπροστά στι απειλέ που θα δέχτηκε την πίεση. Mm -hmm. Που θα είναι συστημική πλέον πίεση. Και δεν θα είναι απλά υπόγεια. Έτσι, γιατί την υπόγεια την αντιμετωπίζει. Και να αντιμετωπίζει πολύ εύκολα. Ειδικά σημαίνει συνδέκε. Mm -hmm. Αλλά συστημική πίεση. Λοιπόν, να υποχωρήσει και να αποδεχτεί το πλαίσιο. Και να πει στον κόσμο, δυστυχώς δεν μπορεί να κάνω τίποτα παρά να, να παραδιαπραγματευτώ όρου. Και αν πα σε παραδιαπραγμάτευση όρων, θα σε πηγαίνουν από από σύνοδο σε σύνοδο όπως γίνεται τώρα μέχρι ότου γίνει εσύ αληθή κάτω από την πίεση των συνθήκων στην οικονομία σου, των ασφιχτικών συνθήκων στην οικονομία σου και στην κοινωνία σου και έτσι μεταβληθεί σε κουβέλη ή σε Σιμίτη ή σε Βενιζέλο ή σε Παπαντρέου ή σε Σαμαρά το θέλεις δεν το θέλεις άρα ποια είναι η λύση η λύση είναι ότι εφόσον το κοινοβούλιο αυτό έχει παραβιάσει το Σύνταγμα. Mm -hmm. Έχει παραβιάσει θεμελιώδες δικαιώματα του ελληνικού λαού. Όχι απλά θεμελιώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού, αλλά και θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Έχει παραβιάσει. Τότε πρέπει να κυρικτεί ακύρο από το λαό, λέγοντας ο λαός ο ίδιος ότι αυτά μπορώ να τα νομοθετήσω μόνο εγώ αυτοπροσώπως και όχι αυτό το κοινοβούλιο το κοινοβούλιο είναι ακύρο δεν υφίσταται δεν μπορεί να υφίσταται πως μπορεί να επανειδρυθεί ένα νέο κοινοβούλιο ναι. το οποίο θα εκφράζει πραγματικά τα το σφαιρό του λαού πως με συντακτική εθνοσυνέλευση νέο σύνταγμα και τότε όταν ο λαός κληθεί αυτοπροσώπως να παράγει δίκαιο mm -hmm. τότε μπορεί να επανακαθορίσει το σύνολο των σχέσεων κοινωνικών, πολιτικών και διεθνών από μηδενική βάσης με βάση την, όπως λέει την χρηστή διεθνή πρακτική όπως λένε οι διεθνείς, yeah. ε, οι διεθνείς νομολογία yeah. πρόσεξε όμως τη χρηστή δηλαδή ο ελληνικός λαός θα έχει τότε τη δυνατότητα να γυρίσει διεθνή κοινότητα και να λέει κοιτάξτε να δείτε με βάση διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του ΟΗΕ yeah. με βάση διεθνεί συνθήκες που έχουν υπογραφεί σχεδόν από όλα τα κράτη. Και όλα αυτά, η συμπεριφορά των κρατών που με οδήγησαν σε αυτέ τι δεσμεύσει, χρησιμοποιώντα δοσυλλογικό προσωπικό ή διεφθαρμένου πολιτικού, η έννοια διεφθαρμένου πολιτικού εκπροσώπου ενό κράτου, είναι προσδιορισμένη στη διεθνή νομολογία και περιλαμβάνει στι διεθνεί Παράδειγμα, στι διεθνεί συνδίκες του 66 τη Βιέννης Χρησιμοποίησαν όλα αυτά τα μέσα. Για να, με καταστε... για να μου καταλύσουν το κράτος. Αυτό θεωρείται ευθεία πολεμική ενέργεια εναντίον ενός λαού mm -hmm. που απαντιέται με ανάλογο τρόπο από το λαό. Το δικαίωμα της άμυνας. Και έτσι στη βάση αυτή θα εγκαλέσει το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη να κινηθεί εναντίον των Μέρκελ, Σαρκοζή, Ολάντ, ε, Χριστόφια και όλων των Πρωθυπουργών και Προέδρων που υπέγραψαν την καταδίκη της χώρας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γιατί παραβιάστηκαν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα τους εγκαλέσεις, θα στείλουμε μια ομάδα μαγειώρων νομικών στο διεθνές δικαστήριο, που θα συντάξει κατηγορητήριο και θα τους κυνηγάει όπου και να πάνε. Θα εκδοθούν διεθνεί εντάλματα αυτή η χώρα. Και θα πηγαίνουν όπου πηγαίνουν, εμείς θα ετούμαστε ε, ε, έκδοση. Mm -hmm. Μαζί με τον α, α, κύπριο αδελφο. Λοιπόν, θα του ζητάμε έκδοση. Και έτσι λοιπόν δημιουργεί ένα προπέτασμα ένομη προστασία και θωράκη τη χώρα σου. Γιατί για φαντάσου να το κάνει αυτό το, το πράγμα, τι έχει να γίνει στη εθνική κοινότητα και ποιο θα τολμήσει να σου πει οτιδήποτε μετά. Γιατί αυτά που συμβαίνουν εδώ, σα λέω, δεν έχουν συμβεί ποτέ ξανά, καμιά άλλη χώρα. Όχι σε πεδίο άσκηση πολιτική. Κατάληξη ενό κράτου. Δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά τα πράγματα. Εκτό από πολεμικέ συνθήκε βεβαίω όπω έχουμε ζήσει. Το αυτό. Α, για, καταλαβαίνουμε αυτό. Αγία, καταλαβαίνουμε πού πάμε σε μια παγίδα. Και έτσι αυτοί που ζητάνε εκλογές mm -hmm. με το υπάρχον κοινοβουλευτικό σύστημα στην πραγματικότητα μας πάνε σε σφαγή. Μας πάνε σε σφαγή. Η μόνη δημοκρατική διέξοδος υπό του λαού σήμερα είναι μία και μόνη ελεύθερες εκλογές για συντακτική έθνοσυνέλευση. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε κάνει αφιέρωμα στη συντακτική Εθνοσυνέλευση. Μπορούν να το βρουν οι ακροατές μας όσοι δεν το άκουσαν στο αρχείο της εκπομπής. Εκπομπή α.gr υπάρχει το αρχείο των εκπομπών. Είναι στις 26 ενήμερα του Αγίου Δημητρίου. Στη γιορτή σου το γιορτάσαμε κάνοντας μια εκπομπή Εγώ απλά το, για το, θέλω να το, επαναλάβω. Για αυτό το να... θέμα. Και να αναφερθώ περισσότερο στους, στους, σε, σε, σε πάρα πολλούς ακροατέ που ξέρω ότι ακούνε την εκπομπή mm -hmm. και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στους Ανεξάρτητους Έλληνες και είναι και στο κουκούε, Άνθρωποι δηλαδή με νιονιό και καρδιά και καταλαβαίνουν τι, τι λέω του, και, σας, το, και το ξαναλέω. Με μεγάλη προσοχή ακούστε με. Όπως δεν έπεσα έξω τότε που φώναζα ότι είναι πολύ εύκολο να εγγράψουμε τα ομόλογα όταν mm -hmm. ήταν στο, στο εθνικό δίκαιο. Και τώρα το παραδέχονται ακόμη και πεντεντέρδες αυτό. Βέβαια. Αλλά αφού μας έφεραν σε αυτήν την ιστορία, εντάξει, λοιπόν, έτσι να προσέξουμε την παγίδα που στείλει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Γι' αυτό αυτοί αυτοχειριάζονται πολιτικά. Για να σωθούν τα μεγάλα αφεντικά, δεσμεύοντας εσαΐ τη χώρα. Ο Αυστριακός υπουργό Οικονομικών μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε ότι με, τις με, την, με το πολιτικό σύστημα της χώρας εξασφαλίζονται τα λεφτά μας, θα τα πάρουμε πίσω δεν πειράζει αν περάσουν 20, 30 και 50 χρόνια θα τα πάρουμε πίσω ναι. το καταλαβαίνουμε ναι. γιατί γιατί είναι σίγουροι, γιατί ακολουθούν εκεί πως τους βάζεις τρικλοποδιά πως τους δίχνεις έξω με τον τρόπο της, το, της Ισλανδίας επανιδρείω το πολιτικό μου σύστημα το σύστημα αντιπροσώπευσης μου σαν λαός. και εκεί πλέον στον άξονα το ΖΕΝΤ, όλοι του. Ιδιαίτερα αν είμαστε μαγειόροι και δημιουργήσουμε νομολογία που σημαίνει ότι οποιαδήποτε δράση εναντίον. Προσέξτε για να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Mm -hmm. Α, μετά τη Χάγη του 1907, τη συνδίκη τη Χάγη του 1907, δεν υπήρξε ποτέ κανένα διεθνέ σώμα, κανένα διεθνέ σώμα, που να δικαίωσε μέτρα κατάλυση κράτου, είτε οικονομικά, είτε πολιτικά, είτε στρατιωτικά, με οποιοδήποτε τρόπο, προς δανιστόν δανειστών. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα σώμα. Διεθνέ. Είναι τόσο σημαντικό αυτό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή είναι αδιανόητο για χρέη να καταλύονται κράτη και να... και να καταπατώνται ανθρώπινα δικαιώματα λαών. Είναι τόσο αδιανόητο. Γι' αυτό βεβαίως χρειαζόταν τόσο ξεφτυλισμένο πολιτικό προσωπικό για να χρησιμοποιήσω τη, φ... τη φράση του παρατρεχάμενου του βήματο. Λοιπόν, είναι αδιανόητο για να καταλάβετε το 1932 ελπίζω να μην το πάρουν οι διεθνεί ε, φήμε επιστήμονε του κ. Σίζα και το κάνουν το, κάνω κάπως έτσι, ε, το στραβούν το... και το... μα το πετάνε μετά Μεταλάξουν. για φοβερή πληροφορία και πρόταση. Το 1932 γίνεται η συνθήκη τη Λοζάνη η συνθήκη του Λοζάνης που την προκάλεσαν οι Αμερικανοί είναι το χάρισμα των Γερμανικών χρεών από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη σοβαρή μείωση, η απέτηση μείωση όλων των ευρωπαϊκών χρεών προκειμένου οι χώρες να σταθούν στα πόδια τους δεν ήταν αδιανόητο και παραμένει αδιανόητο στο διεθνές δίκαιο στο σκληρό του πυρήνα οποιαδήποτε χρήση του, των, των χρεών εναντίον κράτου. με ένομο τόπο. Λέω στα πλαίσια τη νομότητα. Το τι κάνουν τώρα στο Παρασκένιο είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά στο Παρασκένιο του παλεύει. Χρησιμοποιώντα τα δικαιώματά σου. Χρησιμοποιώντα την ένωμη κατάσταση που υπάρχει στη, στη χώρα. Γιατί βρίσκει πιο εύκολα συμμάχου. Ανοίγει μέτωπα. Βγαίνει ανοιχτά. Χρησιμοποιεί όπλα. Όλο το, το πλωστάσιο που διαθέτει. Που σου παρέχει η διεθνή λεγόμενη κοινότητα. Εκεί του παλεύει. Αν όμω του δώσει το νομικό υπόβαθρο για να σε ισοπεδώσουν. Μέχρι στρατό θα σου φέρουν εδώ μέσα και θα έχουν το ένομο δικαίωμα να το κάνουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα έχουν τη δυνατότητα ακόμη και, το, και να επικαλεστούν κατάρριξη, το, το, πώ το λένε, τη διάλυση των διεθνών δεσμεύσεων και να φέρουν ένα τοϊκό και ευρωπαϊκό στρατό εδώ για να το επιβάλλουν. Βεβαίω και εκεί δεν κολλάμε. Εντάξει, δεν κολλάμε. Έχουμε και τον παντοπράδιο εδώ το τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιστορία. Αλλά γιατί να φτάσουμε εκεί. Το θέμα είναι σε τι περιπέτειε μπορούμε να μεταφέρουμε. Γιατί είναι να φτάσουμε εκεί. Επειδή κάποιοι είναι να... τελείω ανίδιοι και, και μα οδηγούν σε σφαγή σε αιματοχή ή αιματοχή. είναι, είναι προδότε, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι απλά ανίδιοι. Γι' αυτό λέω, τόσο κρίσιμη είναι η ειναι προδοντες δεν ξερω ελπιζω να ειναι απλα ανιδιοι γι αυτο λεω τοσο κρισιμη ειναι η προταση που κάναμε. Κατεβείτε και φύγετε από το κοινοβούλιο. Δείξτε με την πράξη ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, η ψηφιακή βουλ έτσι, mm -hmm. αποδεδειγμένο. Mm -hmm. Λοιπόν, 80% είναι ενάντια. Ακόμη και με τις θεμένε δημοσιοποίησει που δημοσιεύονται. Λοιπόν, ότι απονομοποιείται όχι το υπάρχον κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο γενικά ω υφίσταται σήμερα. Με, το, με στόχο να πάμε σε νέα κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία πλέον απαλλαγμένη από τι παραβιάσει, όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, mm -hmm. να επανακαθορίσει σχέσει και δικαιώματα. Διαφορετικά μα πάνε στη σφαγή. Με αντιμνημονιακού όρου, αλλά μα πάνε σε σφαγή. Και το λέω ιδιαίτερα σε αυτού που χαργεντίζονται με ταξικέ αναλύσει. Παιδιά, βγάλτε την τσίπλα, γιατί θα είσαστε υπεύθυνοι και συνεργοί στη σφαγή ενό ολόκληρου λαού. Μάθετε να κρίνετε τα πράγματα, να διαβάζετε και να, και να μελετάτε την πραγματικότητα. Μην πηγαίνετε σαν, σαν, σαν ζωντόβολα. Γιατί από πίσω κρίνεται ένα ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη χώρα. Και τέλο πρώτον. Ποια είναι η Ελλάδα όπω μα έπλεγε ο κύριο Γεωργάτος από την ε, εκτελεστική γραμματεία τη Δημαρ. Ποιο την κατουράει την Ελλάδα γιατί έτσι αυτό το, το, το νόημα αυτό είχε, είχε ναι. η τοποθέτησή του. Ποιο την κατουράει μικρό κράτο μη διώσιμο την πετάμε στην άκρη. Τι θα γίνει με του άλλου ευρωπαϊκού λαού που δημιουργεί νομικό προηγούμενο η κατάσταση στην Ελλάδα και άρα μπορούν να επιβάλλουν την ίδια ναι, κατάσταση. Ναι, Τώρα είδε στη Φιλανδία και μιλάμε για τη Φινλανδία. Ναι, ε, απλά να πω ε, γιατί εδώ κάπου πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα ότι ακροατής μας μα έστειλε email ότι υπάρχει μια αναταραχή αυτή τη στιγμή στο γραφείο του κ. Μανιτάκη ο οποίος έχει εκδώσει ήδη τη διαταγή για αποχώρηση των δημοσίων υπαλλήλων ο Αυτό, ο αριστερός αυτό, ο αυτό κ. που κ. λέγαμε χθε, απλά μας το έστειλε για να μας πει ότι επιβεβαιώνεστε παιδιά όπως λέμε δεν είναι προφητείες Απλά διαβάζουμε Απλά να θυμηθούμε Ο κύριο Μανιτάκη Μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να Λοιπόν να το θυμηθούμε και αυτό Ήταν από τους επιστήμονες διεθνούς φήμης του ΣΥΡΙΖΑ Ο οποίος μετά άλλαξε στρατόπεδο Για τους δικούς του λόγους δεν με ενδιαφέρει Κάνοντας το απίστευτο Να δώσει συνταγματολογική κάλυψη σε όλη αυτή την, κατα... την κατάπτυστη παραβία συντάγματο που βιώνουμε σήμερα που μέχρι και ο Άριο Πάγο φύγει και την καταγγέλει mm -hmm. και έτσι να εξασφαλίσει την υπουργοποίησή του. Τέτοιου αριστερού να έχουμε να δούμε Θεού πρόσωπα. Θα... Δούμε... Λοιπόν, σήμερα μιλά στο Βύρονα. Στο Βύρονα, στι 9 στο... η ώρα, Στο Κέντρο Λαμπιδόνα. Στο Πολιτικό Κέντρο Ωραία, στι 9 η ώρα το βράδυ. μιλάς κάπου αύριο. Δεν θυμάμαι να σου λέω δεν ξέρω. Για δεν είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, δεν ναι. ξέρω, δεν έχω ενημέρωση Αυτό σας λέω Ναι, εντάξει Αλλά τέλος πάντων Θα δώσω <laughs> μια μάμη που το ετοιμάζουν Οι αδελφοί μου το ετοιμάζουν Δηλαδή, αν μην ξέρω και μην ομίζω Σήμερα το βράδυ Σήμερα το βράδυ, όχι, θα είσαι εκεί Γιατί ακούω εδώ ένα σωρό σχόλια Όταν βγαίνει, ας πούμε, στη τηλεόραση Που δεν το λέμε Και τα γράφουν εμένα ότι εγώ ο κόσμο εδώ πέρα μου στέλνει τα μηνύματα. Δεν το λέτε, χάσαμε τον κύριο Καζάκη εκεί, χάσαμε. Εντάξει, καταρχήν Και εγώ τυχαία Δεν πειράζει, δεν έχασε βιντεία βελώνη αφενό και αφετέρου. Για Το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό για μένα είναι πρόσωπο με πρόσωπο. Εκεί καταλαβαίνει τον άλλον πόσο απαταιώνα ή μη απαταιώνα είναι. Και έχει και την ευκαιρία ο κόσμο να μιλήσει, να θέσει ερωτήματα και να πάρει απαντήσει. Αυτά που θέλει εκείνο. Και επειδή μου είπανε κάποιοι εκεί mm. από τα παιδιά εκεί στο Βίρονα, ότι κάποιοι ετοιμάζονται να με κολλήσουν στον τοίχο. Αχ, θα έρθω τότε. Ε, έλα δηλαδή, <χι> θα έχει μπλέντι το θέμα. Θα έρθω. Λοιπόν, ε, ρε παιδιά, ειδικά τους νέους mm. ανθρώπους, στους mm. νέους ανθρώπους που τρέφουν τετοια ασταπάτες. Mm. Ρε παιδιά, 35 χρόνια στην, α, στην καμπούρα μου έχω θεωρητική δουλειά και διαβάσματος. Λέτε ότι είναι τόσο εύκολο. Να με κολλήσει κάποιο στον τοίχο, ο οποίο μόλι χθε πετάχτηκε το αυγό και το μόνο που κάνει είναι να κλεισάρει το εγχειρίδιο που του μάδανε. Α, απλά εγώ να σα πω, δεν μα βλέπετε, είμαστε ραδιόφωνο, ότι από τα λέει όλα αυτά που λέει. Δεν <χεδε>, δένει δε χαρτάκια εδώ. Yeah, δεν έχει βιβλία μπροστά αυτό, του. Δεν έχετε δαχθεί. 380 ομιλίε έχω <χεδε>, κάνει το μισή μισή δύο, τα τελευταία δύο χρόνια. Mm. Άπειροι βρέθηκαν στον πειρασμό να με κολλήσουν τον τοίχο. Έτσι. Και επώνυμοι και λίγο επώνυμοι. Κοιτάξτε μόνο στο διαδίκτυο. Δεν έχετε διδαχθεί ακόμη. Mm. Βεβαίως για αυτού του ανθρώπου που θεωρούν ότι ρε, παιδί μου, καλοπροαίρετα, ρε, θα δοκιμάσουμε τι γνώσει του ή τι δυνατότητέ του ή στον τρόπο που, που καταλαβαίνει τα πράγματα. Mm. Σε αυτούς εγώ βγάζω το καπέλο. Ε, το, το θέλω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, για να το <Δι> Και στην, ε, στην και να αυτό, δοκιμάσει... στη συζήτηση. Και να δοκιμαστεί και η προετοιμασία δική μου. Δηλαδή, η δυνατότητά yeah, yeah. μου και να ψάξω καλύτερο. το πράγμα καλύτερα. καλύτερα. Όλους μας κάνει. Να καλύτερο βαθύνω στον προβληματισμό. Απλά βαριέμαι απίστευτα όταν να, απασ, σε δει, να ναι. απαντάω σε κλισέ. Mm. Βαριέμαι. Δηλαδή, βρείτε καμιά επιχειρηματολογία σοβαρή. Τουλάχιστον να, να δουλεύει στο μυαλό μου. Γιατί όταν, όταν μου βάζετε κλεισαρισμένα ερωτήματα. Και εγώ απαντάω μηχανικά. Δηλαδή, λέω εντάξει. Κράτη μηχανέ που μηχανές, αυτό. Κράτη μηχανέ τώρα και βάλετε και την την έχει παίξει 400. Φορές, τους έχεις τα 300.000 φορέ, του έχει τα πόση τα 350.000 φορέ, βάλτε να τελειώνουμε. Λοιπόν, κάντε έξυπνε ερωτήσει. Δηλαδή, Ον τα σήμερα στο βήμα όσο να, να, σε να λειτουργήσει το μυαλό. Κάντε έξυπνε ερωτήσει. Να έχετε μια έξυπνη συζήτηση. Δεν την αντιπαράθεση. Δηλαδή τη γουστάρω γιατί σε βάζουν και δουλεύει. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ένα από τα μεγαλύτερα πνεύματα τη νεότερη φιλοσοφία που ήταν ο Γκέργκελ έλεγε το εξή. Δεν υπάρχει καλύτερο είδο πνευματική ανάταση από την πολεμική δεν έλεγε πολεμική, έλεγε από το λίβελογράφημα. Mm. Από το λίβελο, Να. δηλαδή. Αλλά ο λίβελος στην εποχή εκείνη δεν είχε αρνητική έννοια. Όπως του κατέκτησε μετά με την αστική ηθική λίβελος, κακό. Όχι. Λίβελος ήταν η συγκροτημένη πολεμική υπέρ άποψης και ενάντια σε μία άλλη. Ο τρόπο που το γράφει, η συνεκτικότητα, mm -hmm. η επιχειρηματολογία το βάθος σε αυτό το πράγμα πάντα σε εξητάρισα πνεύμα προς σε, σε βαθμό γι' αυτό και τα καλύτερα κείμενα πολιτικής, ε, ε, πολιτικής ή επιστημονικής ε, φιλολογίας είναι οι πολεμικε εκεί ξεκαθαρίζονται πάρα πολλά πράγματα άρα δεν παιδιά αυτό προϋποθέτει ότι και από του δυο πάντες Εντάξει, έχεις επίπεδο, δηλαδή υπάρχει... άμα τώρα ο ένας είναι υπάρχει υπάρχει να πιάνουμε πάτο να ρίχα να γίνει η συζήτηση ναι. για να υπάρχει Λοιπόν, εκποδελφέψουν στο τέλος της για αυτή την εβδομάδα. το Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο Δημήτρης σήμερα στο Βίρονα στις 9 η ώρα. Οπότε όσοι μπορείτε θα έχετε την ευκαιρία να τον απολαύσετε από κοντά και να συζητήσετε μαζί του και να θέσετε διάφορα ερωτήματα. Ανανώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα εδώ, στη Μία το Μεσημέρι, στον ArtFM 90,6. Μέχρι τότε να είστε καλά.